Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι. Αλμπέτο14.com όπω έχουμε αναρτήσει και έχουμε προαναγγείλει όλε αυτέ τι μέρε. Έχουμε την τιμή, τη χαρά, την ιδιαίτερη τιμή και χαρά, διότι τον έχουμε ζωντανά στο στούντιο τον Νίκο. Τον πετύχαμε δηλαδή. Δεν μπορεί να τον πετύχει τον Νίκο. Πρέπει να γυρίσει στην υδρόγειο γύρω-γύρω, να δει πού είναι. Και επειδή την Κυριακή θα ξαναφύγει, τον έχουμε στο στούντιο και τον. Καλησπέριζο... Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και από κοντά. Μεγάλη μου χαρά που είσαι εδώ σήμερα, το, το ξέρει. και έχεις δηλώσει ότι ανοίχεις στην παρέα του Αλμπέντο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από μόνος σου. Το, τώρα θα είναι από <laughs> μέσα. <laughs> λοιπόν, να θεωρεί το μικρόφωνο ανοιχτό πάντα για σένα, ανά πάσα στιγμή και ώρα του 20ου, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι όλοι, για σου δάσχαλε κτλ. Σε αναμένουνε... Ε, Πες μου. Να μην κάνω ερωτήσεις, θα προχωρήσουμε μαζί και ό,τι έρχεται θα το ρωτάμε σιγά-σιγά, okay. θα το μεταφέρω μάλλον. Ναι. Εσύ μου λες. Με μία κουβέντα, θα πω εγώ τώρα, μια και σε έχω εδώ μπροστά μου, πώς βλέπεις την κατάσταση και μετά θα το τεμαχήσουμε, λέει, θα πάμε στα... Βόρεια σύνορά μας θα πάμε νότιο-ανατολικά, γενικώ. Δεκτό, δεκτό. Αλλά για ποια κατάσταση όμως θα μιλήσουμε. Την Τη τρέχουσα κατάσταση εν γέννη στην Ελλάδα σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και όλα αυτά που παίζουν γύρω-γύρω. Okay. Ξεκινάτε όπω θε, Οκ, οκ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ε, έχουμε μια αλλαγή, γιατί τώρα έχουμε μια αναβάθμιση ναι. στην Ελλάδα. Ειδικά σε επίπεδο στρατηγικό και στρατιωτικό σκέλο. Άρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο. Ε, το είδαμε και με τις επαφές που έκανε και με την Κύπρο, ε, την ακολουθία αεροσκαφών και από Αμερικής. Ε, μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε πιο πολλές πρωτοβουλίες γιατί θέλουμε να εδραιωθούμε Και επειδή έχουμε αναβαθμιστεί και ενεργειακά ναι. ο συνδυασμός των δύο μας επιτρέπει να κινηθούμε διαφορετικά και νομίζω ότι είναι καλό και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ε, τα έχουμε πει μαζί τα οζικά αρα αυτά είναι το υπόβαθρο ναι. για την στρατηγική ναι. και ναι. τα κοινά συμφέροντα και από τη στιγμή που οι άλλοι βλέπουν ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα επειδή ε, η Τουρκία παίζει πολύ διαφορετικά αυτή την περίοδο ε, εμείς φαινόμαστε πολύ πιο προσιτός και αξιόπιστο σύμμαχος, άρα μία αναβάθμιση όχι μόνο προσελκύει, αλλά ουσιαστικά ελκύει, γιατί καταλαβαίνουν ότι μπορούν και άλλοι να παίξουν στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω τη Ελλάδο. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό να το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο και να κοιτάξουμε βέβαια σε επίπεδο υψηλή στρατηγική ενσωματωνόμαστε και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ένα για τη στρατηγική, το άλλο για τα ενεργειακά. Επειδή η κατάστασή του, ξέρει πολύ καλύτερα, από τον καθένα μας είναι πάρα πολύ ρευστή, κάθε μέρα ακούμε διαφορά, εγώ ιδιαίτερα και από προσωπικό ενδιαφέρον εκτό που ακολουθώ και σένα και σε παλαιότερες αναφορές σου γενικότερα, χτες, παράδειγμα τους χάρη, άκουγα ε, από το YouTube τα είδα το Γρήβα, τον αναλυτή, ένα Κωνσταντακόπουλο, άλλου. Και όλοι είναι ανήσυχοι. Προεξάρχοντε του μεταναστευτικού. είναι ανήσυχοι. όλοι, Δηλαδή, ναι, τα ενεργειακά, ναι, η γεωστρατηγική. Ναι. Αλλά εδώ πάνε να αλλάξει ο πληθυσμό, χωρί να πέσει η σφαίρα που λένε και δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα. Α αρχίσουμε από κοινικό. Τα άλλα θα τα Κοίτα, τον ένα τον ξέρω και ξέρω ότι αισχολείται με τα στρατιωτικά. αλλά έχει πάνω αυτέ τι. Εγώ δεν είπα αν λένε σωστά ή όχι. Είπα ότι όχι, όχι, όχι. άτομα. Τη αντίληψη και τη δική σου, και ξέρουν περισσότερο από όλου εμά. Ναι, μιλάς για τον Κωνσταντίνο πάνω στο γρήγορο, εντάξει. Ναι, έχουν εκφράσει με μια... στο τέλο ναι. ανησυχία αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, αλλά μπορώ να σου πω ότι επειδή ξέρω τον Κωνσταντίνο, υπάρχει αυτή η ανησυχία που την έχει πάντα, ναι. και επειδή ασχολείται με οπλικά συστήματα από παλιά, γνωριζόμαστε και από τη σχολή εθνική ασφάλεια. Ναι. Ε, πάνω ότι κοιτάζει τα πράγματα με αυτό το βλέμμα. Άρα δεν ναι. είναι κάτι που με ξαφνιάζει. Δηλαδή, όχι τόσο αισιόδοξα ή δεν ξέρω εγώ πώ τα βλέπει εσύ. Α Ως... το... Το, το πούμε έτσι. Το, πούμε ναι. έτσι. Ναι. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι δεν κοιτάζει πολύ τα ενεργειακά, κοιτάζει πολύ καλά τα στρατιωτικά που υπάρχουν στην Ελλάδα, κοιτάζει τι διαφορέ που έχουμε σε οπλικά συστήματα και μπορεί να υπάρχουν όντω ανισορροπίε. Το ξέρει, α πούμε, με το F35 πήγαμε να κάνουμε μια μεγάλη διαφορά. Άρα ήταν επικίνδυνο το πλαίσιο, το βλέπουμε τώρα και με τα S-400 σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά εγώ ας πούμε εμπιστεύομαι περισσότερο ποιοί τους πιλότους μας. Ναι, σωστό, Βλέπω ότι όταν σωστό. κάνουμε dogfight είναι πάνω από καλύτερης θέσης. Βέβαια. Και αποτελούν παράδειγμα προσμίμηση επειδή έχω αρκετές επαφές και με αυτούς βλέπω ότι δεν είναι τόσο ο εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά. Είναι εννοείται. και ο άνθρωπος. Τώρα ε, για, για τον άλλον νομίζω ότι ε, είναι ειδικό της καταστροφολογίας. Ναι. Άρα ε, θεωρούσε ότι θα περάσει το σχέδιο ανά. Να. Ναι. Θεωρούσε ότι πολλοί από τους αγώνες που έχουμε δώσει και έχουν βγει θετικοί δεν γινόταν. Άρα αυτό δεν με επηρεάζει. Θέλω να πω υπάρχει το χαρακτήρα Δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά Αναλύουν τα πράγματα με έναν λανθασμένο τρόπο. Ναι. Αλλά ξέρει, αυτό το μισό Όχι γεμάτο μισό. Ανησυχία, αυτό είναι που έκατσα εγώ. Βγάζανε ανησυχία. Τάξ, αλλά ξέρει κάτι, εγώ δεν ανησυχώ αν το ποτήρι είναι μισό άδειο. Και εμεί ανησυχούμε γεμίζουν. εδώ που σε ακούμε τώρα. Αλλά και εγώ έχω μια ανησυχία. Λόγια κάτσε, παιδί μου. Δεν βλέπουμε μια κίνηση δραστική προ τη θετική κατεύθυνση. Για δηλαδή, τι να θα πω. ήταν κάτι μια... που θα ήταν θετικό για σένα. Να yeah. ακούσει την πολιτική ηγεσία και να έχει μια σοβαρότητα στις δηλώσεις. Κάνε δηλαδή δηλώσεις ε, κουκουρούκου. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω, από πότε θεωρείς <coughs> ότι οι δηλώσεις είναι οι πιο σημαντικές στην πολιτική από τις πράξεις? Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά yeah. ο κόσμος που δεν ξέρει, τη ναι. την έννοια ο άλλο κάθεται στον καναπέ του, στο χωριό, στην περιφερεια και βλέπει κάθε μέρα χίλιους μετανάστες γύρω-γύρω από -γύρω το χωριό, δεν κάθε έναν άλυση, αυτό που ξέρει εσύ, Νίκο και εγώ. Δεκτώ, δεκτώ, δεκτώ. Άρα, θέλω να σου δεκτώ. Και πω βλέπει ότι... τη φοβία να έρχεται απάνω του και σου λέει, ό,τι γίνεται και δεν ακούει ούτε μια δήλωση για ψυχολογική υποστήριξη. Okay. Από την αρχή την κατάδυση. Ωραία, το πάρω όμω όμως από, από την άλλη πλευρά που είμαστε εσείς συνήθω ότι... Οι Έλληνε κάθονται στον καναπέ. Άμα κάθονται στον καναπέ και πηγαίνουν μόνο στο καφενείο, γιατί να δουν κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, θα έρθει κάποιο στο καφενείο να του πει ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα στα ενεργειακά και με την ΑΟΣ. Κατάλαβα τι λε. Το κατάλαβα απολύτω. Φταίμε α... κι εμεί. Α... Α... Βλέπει ε, αυτό στο οποίο έχει πρόσβαση. Άμα δεν θα κινηθεί, δεν δηλαδή θα ψάξει άλλε λεπτομέρειε, δεν νομίζω αυτοί που λε ότι ανησυχούν να ξέρουν ότι πέρασε από τη Βουλή η κύρωση για τα δύο θαλάσσια οικόπεδα που είναι τεράστια. Μάλλον και το βλέπω, το, ξέρουν, από ναι. ναι, το βλέπω από τις διαλέξεις, μπορώ να το πω και βιωματικά, Βεβαίως. πολύ συχνά στις διαλέξεις λέω, ξέρετε αυτό το πράγμα. Και το βλέπω ότι δεν το ξέρουν και λέω, φαίνεται, γιατί δεν είστε χαρούμενοι. Άρα θα μου πεις... Το ότι ναι, μου το έχεις πει αυτό όταν βγήκαμε από τον Καναδά που ήσουν. Σωστά. Ωραία. Σου λέω λοιπόν πολύ απλά. Όταν βγήκε το αποτέλεσμα με τη Γαλλία, ξέρει πόσε ώρε πρέπει να περιμένουμε μέχρι να το πάρουν μπρέφα. Όταν κοιτάζουμε τα πράγματα που έχουν σχέση με τι κυρώσει, τι αποφάσει, είναι μερικοί που μου είπαν τώρα πρόσφατα, ακόμα και το πρωί, ε, πώ τα πάει τόσο καλά η Τουρκία. Με τι αποφάσει που πήρε η Αμερική εναντίον τη, δεν θα το λέγαμε και πάει τόσο καλά. Γιατί, γιατί έγινε... βλέπουν την εικόνα. Ε, ναι, αλλά. Ξέρει κάτι, επειδή εμεί ασχολούμαστε με τα θέματα των γεωτονιών, όταν ε, έχουμε μια επιτυχία του τύπου 409 βουλευτέ ψηφίζουν κατά τη Τουρκία αναγνωρίζοντα η γεωτονία των Αρμενίων. 409 με 11, με τεράστια, με τεράστια η... διαφορά. Δεν σωστά. Είχε ένα μπάλαντ κάτι. Ακριβώ, πέστε. Και <χω> επίση από τα δύο κόμματα. Από Λάξι, πάντου, ήταν, ναι, ναι, από παντού Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι μια απόφαση εθνική, δεν είναι πια μόνο πολιτικά, αντική, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Και όταν το συγκρίνω ας πούμε, με την αναγνώριση που είχαμε από τη Σουηδία, θυμάσαι πριν μερικά χρόνια, αρκετά τώρα, ήταν 131-130. Ναι. Ωραία. Άρα λέω απλώς ότι αυτές οι επιτυχίες δεν δηλώνονται. Το άλλο σου μιλώ για τι Ινιοτονίε, γιατί φέτο έχουμε την εκατονταετία. Και ποιο σα σωρείτε με αυτό, Είναι θέμα. Ε, Βλέπει λοιπόν ότι αν τα κοιτάξουμε. Μη ρωτάτε διότι... ακόμα, θα τα πούμε όλα. Ναι. Μπορεί πολλέ ερωτήσει να απαντηθούν κατά τη ροή τη κουβέντα ή αργότερα να, να, να πιάσει δύο ναι. θεματάκια. Και μετά, άμα αρχίσω τώρα και του λέω ότι μου γράφτε, δεν θα κάνουμε κουβέντα. Αναμείνατε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, κατάλαβα. Θα κάνουν ερωτήσει. Ναι. Να πούμε στου ακροατές ότι εγώ δεν βλέπω τι ερωτήσει. Όχι, τις δεν δε βλέπει τσατ. Γι' αυτό του λέω. Η μία, α πούμε, τώρα είναι το μεταναστευτικό, η άλλη είναι ΑΟΖΙ, η άλλη είναι εκείνο. Ωραία, ωραία. Θα τα κάνουμε στα θα τα πούμε εδώ. Τον έχουμε εδώ, εδώ, εδώ. live στο στούντιο και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Λοιπόν, κανονικό. Έλεγα απλώ ότι για το, για το θέμα των γενοκτονιών, α πούμε, ετοιμάζουμε την 9 Δεκεμβρίου. <laughs> τελικά θα, θα κάνουμε κάτι στη Λάρισα. Θα είναι σημαντικό είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα και την αξιοπρέπεια ε, όσον αφορά τις γενοτονίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρασε η ακορτονταετία και τι κάναμε ακριβώς για την γενοτονία των ποντιών. Πόσοι ασχολήθηκαν με αυτό θα περάσει και δεν θα είναι καθόλου συγκρίσιμο με αυτό που είναι το 2015 η γενοτονία των Αρμενίων στην Αρμενία. Ήταν εντελώ διαφορετικό το πλαίσιο. Το ξέρω ότι είχαμε, είχαμε και τι εκλογέ, είχαμε και άλλα θέματα, ναι. αλλά τελικά δεν αναδείχθηκε ούτε από του πόντιου, ούτε από του μη πόντιου στο επίπεδο που θα έπρεπε. Και επίση, όπω το έλεγα, θα πρέπει να είχαμε κάνει και προτάσει Προτάσεις στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί ξέρει ότι είναι με αυτόν τον τρόπο που έγινε η 9 Δεκεμβρίου επέτειο, είναι χάρη στου Αρμένιους, ναι. που το 2015 ουσιαστικά εδραιώθηκε το 2016, να υπάρχει μια ημέρα μνήμης για όλα τα θύματα όλων των γεωτονιών. Και αυτό και το πρότεινε η μικρή Αρμενία. Η οποία δεν έχει άρει και το εμπόλεμο απέναντι στην Τουρκία. Από την σωστά, ξέρω. σωστά. Άρα θέλω να σου πω ότι όταν το βλέπουμε <σχ> με αυτόν τον τρόπο, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ε, το ξέρεις ότι πρόσφατα ήμασταν στα κατεχόμενα και στην Κυπρο. Ναι, ναι. Εκεί πέρα πήγαμε ειδικά στο νεκροταφείο, στο τρίκομο ναι. και πήγαμε να διορθώσουμε τα φόπλεκες και να τις βάλουμε στη σειρά. Υπάρχουν και αυτά που μπορείτε να τα, τα δουν και οι ακροατές σου στο διαδίκτυο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι άμα περιμέναμε μια κρατική απόφαση να κάνει αυτό το πράγμα μπορεί και να περιμέναμε δεκαετίες. Αν υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, να τα κάνουμε. Αλλά εγώ όταν βλέπω λοιπόν κάποιο ο οποίος ε, ή θα μου πει εσύ για τον καναπέ ή για το καφενείο και μετά μου λέει, μα δεν αλλάζει τίποτα. Να αλλάξει τίχη, ναι. στη διακόσμηση του σαλονιού ναι. ή στη διακόσμηση του καφενείου. Ναι. Άρα, και στο λέω μια αγάπη γιατί, γιατί ο παππούς μου ήταν καφεντζή. Ναι. Άρα, τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στα καφενεία, που αλλάζουν τον κόσμο και την επόμενη ημέρα κάνουν ακριβώ τα ίδια. το βράδυ στην πρέπα. Σωστά, σωστά. Άρα, θέλω να σου πω ότι όταν τον βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να δούμε πρώτον τι μπορούμε να κάνουμε στο δικό μα επίπεδο. Το ραδιόφωνο που κάνει εσύ το αποδεικνύει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μετά, εκεί οι το βλέπω ότι είναι ενεργοί, διψάνει αγνώσει, κάνουν παρατηρήσει οι οποίε είναι σωστέ. Στη συνέχεια, οι πράξει. Όταν μου μιλά, α πούμε, για την Αυστραλία, το τι μπορεί να κάνει κάποιο εκεί πέρα, ή για την Αμερική ή για την Ευρώπη. Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν στόχοι. Εγώ λέω τώρα ότι επειδή αλλάζει γενικά το κλίμα ε, λόγω της αός, λόγω της ενέργειας, ε, βλέπουμε ας πούμε ότι οι άνθρωποι που μας ακούν άμα είναι από την περιφέρεια Ιωνίου, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Κρήτης έχουν ενεργοποιηθεί για να είναι ενημερωμένοι για το τι θα γίνει. Έλεγα πολύ απλά στους ανθρώπου. Ειδικά, ας πούμε, νότια της Κύπρου, του έλεγα είναι το ίδιο με το νότια της Κρήτης. Μην ναι. πουλάτε η αυτή την περίοδο. Ναι. Ε, θα ανεβούν πολλοί ε, Αναμένουμε πράγματα και σε ναυτιλιακό επίπεδο. Έχουμε εταιρείες που έρχονται. Όντως. Θέλουν να αγόρασουν, σωστά, τα ξέρεις σωστά, εσύ. Κάση και λοιπά. Ακριβώς. Τα LNG. Και τώρα όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ένη... Και η Total νικιάζουν για έξι γεωτρήσεις το Tengsten Explorer για την ε, Κύπρο και εμεί το μόνο που μας απασχολεί είναι τι κάνει το Γιαβούς και τι κάνει το Φατύχ τα οποία πραγματικά κάνουν μια τρύπα στο νερό. Αυτό είναι η γεγονός απέστω για να το ακούσουν οι φίλοι και να πούμε εδώ, επειδή το ξέρουμε πολύ καλά, είναι και γνωστό, δεν το λένε για να μην φανεί τραλαλά τραλαλά. Έλληνας εφοπλιστής Πούλησε τα γεωτρήπανα στου Τούρκου. Και ποιο είναι αυτό, θα το πούμε παρακαλούμενο. Παρα. Το ξέρει αυτό, εσύ. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν κοιτάζουμε <coughs> αυτά τα πράγματα και λέω, ε, όταν ρωτά του Χύπριου και του λένε πώ πάει η κατάσταση, σου λένε, Ε, δεν τα βλέπετε χάλια. Και λέω, Καλά, θα έχετε έξι γεωτρήσει από την Έννη και την Τοντάρα. Θα έχετε δύο γεωτρήσει από την Έξον Μόμπιλ και την Κατάρ Πετρελαίου και θα έχετε μία γεώτρηση παραγωγική από την Όμπερσέλ. Και ρωτάω, αυτά τα πράγματα θα γίνουν τώρα, δηλαδή από το τέλος του 19 έως το 2020. Ποιος πριν μερικά χρόνια μπορούσε να πει ότι αυτό θα γινόταν στην Κύπρο. Άρα αυτό που βλέπω, αν θες, με μια μετάθεση χρονική, είναι ότι θα έχουμε το ανάλογο πράγμα και νότια τη και νότια της Κρήτης, και ταυτόχρονα βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ενημερωμένοι. Κοίταξε, Άρα, μου θυμίζει την τομέα, Κύπρο τότε. Νίκο, ψυχολογικό τομέα και στην άγνοια των ανθρώπων, παίζουν οι άλλοι. Δηλαδή, οι Κύπροι 40 χρόνια τώρα έχουν φάει ένα μασά τρομερό ψυχολογικά. Φωστά. Και είναι πεσμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν ξαφνικά ότι από τι γεωτρήσει θα αλλάξει το παιχνίδι, και γι' αυτό δεν είναι ότι δεν το πιστεύουν. Όταν το βλέπουν όμω με την ναό τη Αιγύπτου και το κοίτασμα ζώων. Ε, όταν το βλέπουν με το κοίτασμα Λευγιάθαν Σινάος του Ισραήλ, που όλα αυτά είναι δίπλα. Θέλω να πω ότι, ξέρει κάτι, δεν μιλάμε για στάματα ο μέσος, ο μέσος. και δεν μιλάμε για πίστη. Μιλάμε απλώς να βλέπεις τα με τα μάτια σου. Τα είναι δίπλα. Ναι. Είναι δίπλα. Και επίσης, δεν είναι ότι είναι κοιτάσματα ανταγωνιστικά, γιατί όλα αυτά τα κοιτάσματα θέλουν να μπουν στον αγωγό Ισμέντ. Ναι. Άρα όταν έχουμε ανθρώπους που ακόμα με ρωτάν και σε διαλέξεις ή ακόμα και σε ραδιοφωνικές εκπομπές θα γίνει ο αγωγός. Μα εδώ το θέμα είναι αν θα είναι διπλός. Μπραβο. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει. Όχι αν Άρα... θα γίνει. Ε, ναι. Αυτό ξέρουμε ότι είναι εμπορικό, ήδη έχει αποδειχτεί, το ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει και κατά συνέπεια είναι σαν να λέει κάποιο τώρα να σου πει θα υπάρξει ο αγωγός τάπ. Ωραία, με... Τέλειωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα, τι προσπαθώ να πω. Εγώ το ονομάζω το φαινόμενο τη Αγιελάδα. Όταν δεν είσαι καθόλου ενημερωμένο από πηγέ, οι οποίε είναι ανθεκτικέ και αυθετικέ, στο τέλο δεν ξέρει ότι αλλάζουν τα πράγματα. Άρα, δεν προετοιμάζεσαι. Μια προετοιμασία που είναι πολύ σημαντική είναι ότι όταν σου φτιάχνουν ένα αυτοκινητόδρομο, να ξέρει ότι το παλιό του παρατήριο που είχε, αν το βάλει από πάνω, θα κλείσει. Ενε. Ναι. Άρα πώς. λέω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια ανάγκη για να έχουμε ένα business plan σε επίπεδο περιφερείων. Πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με το νόμο περί δρόγων ανθράκων. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς ε, έγιναν τα συμβόλαια. Έχουμε τώρα πρόσβαση σε αυτά. Και ρωτάω, ποιος τα κοιτάζει. Δεν τα κοιτάζουμε, αλλά μετά κάθε φορά αναρωτιόμαστε. θα μας κοροϊδέψουν. Αφού τα υπογράψαμε και πέρασαν από τη Βουλή. Και έγινε η κύρωση. Γιατί δεν ενημερώνομαστε τώρα. Αυτό και που είπα να σου πω ότι... τώρα. Ναι. Ότι ενώ αυτό που λες τώρα συγκεκριμένα είναι επικυρώμενο από το ελληνικό κράτος. Την Ελληνική Βουλή. Τα κανάλια δεν το ανεβάζουν. Γιατί. Εδώ είναι το έργο. Νίκο. Ναι. Σου Μα λέει άστο, Αφού το υπογράψαμε. Άστο. Μην ενοχληθεί κανεί, μην... Κατάλαβες να σου πω. Αφού είναι μια τεράστια επιτυχία. Και ανεβάζουν. Ε, μπήκε ένα κλέφτη και έκλεψε ένα αρνί πρόσφατα τώρα στον Εύρωο. Ε, ωραία, μπήκε όχι, το. Είναι ναι, ήδη είδηση να το έχουν όχι, όλα, όλα τα κανάλια 10 λεπτά. να Ενώ αν ασχολόμαστε... κάνανε αυτέ τι αναλύσει και ενημερώσει, ο κόσμο θα ήταν πιο ήρεμο ή πιο ενημερωμένο. Εγώ έλεγα και στην Αυστραλία θα ήταν καλό η Ελληνοαυστραλοί να παίζουν έναν ρόλο σε αυτά τα θέματα. Ναι. Γιατί έχουν τεχνογνωσία. Το είπα και στη Νέα Υόρκη στους Ελληνοαμερικανούς και αυτοί έχουν τεχνογνωσία και είναι πολλοί που το ανακάλυψαν την ώρα της διάλεξης. Δηλαδή δεν είχαν πάρει μπρέφα... Ότι από είχα σένα είχα το καταλάβα. Ναι. Μάλιστα. Άρα ρωτάω τώρα. Αν εμεί είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την πληροφόρηση και να τη μάθουμε μόνο μετά, πώς μπορούμε μετά να είμαστε αγωνιστές και να παλεύουμε για τον ελληνισμό. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι και εσένα που σ' και τα αρχαία στα λαμίνα ναι. χωρίς λαύριο δεν υπάρχει. Σωστό. Εντάξει, χωρίς γιατί το ασύνη, εκεί είναι ο χρηματοδότης. Ακριβώς. Αλλά εδώ δεν καταλαβαίνουν ας πούμε ότι αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια καλύτερη άμυνα να είμαστε πιο ανθεκτικοί στις επιθέσεις να μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να κοιτάζει καλύτερα του ανθρώπους γιατί θα έχουμε και το ταμείο γενναιών. Αυτό είναι σωστό αλλά ο κόσμο και εγώ προσωπικά, δεν ξέρω για σένα, νομίζω κι εσύ σε κάποιο βάθος του μυαλού σου, δεν έχει εμπιστοσύνη στην τρέχουσα πολιτική, όχι την τώρα, την τρέχουσα εννοώ των τελευταίων πολιτικών. Εμείς γενικά στην πολιτική. Δεν έχουν εμπιστοσύνη κανένας στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Σου λέει, θα το στήσουν το παιχνίδι πάλι κλπ. Το και... ίδιο μου έλεγαν με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Α, αυτός είναι μια μονάδα... Όχι, δεν είναι μια μονάδα. Αυτό, άτομο μιλάμε. Θα δει ότι άμα πα στην Κύπρο θα έχουν άλλη άποψη από σένα. Για είναι τον μερική, Παπαδόπουλο. Ναι, βέβαια, είναι μερικοί που θα σου, πει, θα σου πούν για τον γιο του, για τον άλλον γιο του. Γιατί σου αρέσουν γνωστές Όχι, θα, θα σου πούν για πράγματα τα οποία είναι ε, πραγματικά λεπτομέρειε σε όλο το έργο και ξεχνούν τι έχει αφήσει. Άρα θέλω να σου πω ότι αυτό θα υπάρχει πάντα. Ναι. Είναι αυτό που δεν βλέπει το δάσο και κοιτάζει μόνο το δέντρο. Δάσος, ναι, αλλά θυμάσαι όμω ότι του έλεγαν του ανθρώπου ότι όλα αυτά με το φυσικό αέριο είναι μια φούσκα. Και να υπογράψει πάρα αυτά το σχέδιο. Ναι, Ωραία. από παντού Άρα, λέω το τα λέγανε. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, εγώ τι βλέπω. Α πούμε, τώρα βγήκε ένα νέο σύνθημα για τη Μακεδονία. Εντάξει. Macedonia Μα the Great. Να. Και είδες ότι αυτό και το μεγάλο, το grid, το έβαλαν με το GR μεγάλο Καταλαβαίνουμε ναι. όλοι τι υπονοεί Έβαλαν και τα χρώματα και ρωτάω Εδώ πρέπει να χαρούμε ή να μην χαρούμε Στη φάση που όσο έχει η κατάσταση εμένα μου άρεσε και βέβαια, και βέβαια, όχι θα σου πω, θα πάω εγώ σε λεπτομέρειες Επειδή πρώτα πας, απ' όλα αυτό αντιστέκεται στο άθρο 1 εδάφιο θ Από το προσύμφωνο και γι' αυτό είχαμε παρατηρήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων, λέγοντας ότι δεν είναι καλό αυτό που έκανε η Ελλάδα. Το άλλο, εγώ τι βλέπω, είναι ότι όταν κοιτάς πώς λες Μέγας Αλέξανδρος στα ξένα, δηλαδή στα αγγλικά, χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο σχήμα. Mm. Άρα Great. όλοι καταλαβαίνουν πώς ακριβώς. το κάναμε. Ακριβώς. Κατά συνέπεια, και αυτοί ένα αφέρουν... άλλο άμα ενοχλούνται γύρω θα πει ότι κάτι καλά κάναμε εμεί. Σωστά Έτσι, Έτσι, <laughs> Γιατί αυτό που λέμε στη στρατηγική μια καλή κίνηση πάνω ότι ενοχλεί τον αντίπολο Και ρωτάω δεν βγήκε κάποιο να του απαντήσει στον υπουργό εξωτερικών κάτι Και θα μου πει το περιμένω εγώ εγώ δεν το περιμένω εγώ προτιμώ την πράξη από την... Ναι, γιατί προτιμώ τα προϊόντα μας τα μακεδονικά να έχουν αυτή τη σήμανση η οποία θα είναι ξεκάθαρη και μόνο που ανακοινώσουμε ποια σήμανση θα έχουν ήδη ενοχλήσαμε. Άρα φαντάζομαι όταν θα είναι σε αυτά τα προϊόντα. Και ρωτάω σε όλου του δικού σου που ακούν την εκπομπή σου όταν θα βλέπουν ακόμα και στο σούπερ μάρκετ της, γο... της γειτονιάς Τονιά. τους και θα βλέπουν αυτή τη σήμανση δεν θα το παίρνουν πιο εύκολα αυτό το προϊόν. Η έστω και απογοισμό. Σωστά. Άμα θέλουν, Όπως λέμε και ο επιμένουν ελληνικά, τι ρωτάω και τι αναρωτιέμαι, αν δεν έχουν μάθει ότι υπάρχει ειδική σήμανση, θα την δουν. Όχι και αν γράφει κάτι μαγεδόνια κρασιά θα νομίζουν ότι είναι σκοπιανά. Έτσι μπράβο. Άρα λέω απλώς ότι αντί να είμαστε χαρούμενοι για μια νέα απόφαση είναι το ίδιο. Θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μαζί και βγήκε η Υπουργό Παιδείας να πει ότι ο Παύλο Μελάς θα μπει ξανά στο βιβλίο της ιστορίας και το ίδιο ε, έβαλε και τους Μακεδονομάχους και αυτό δεν το συζητήσαμε πολύ. Ενώ ήταν τεράστιο αγώνα που έγινε για να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ θυμάμαι πιο παλιά με του πόντιου, όταν ε, καταφέραμε ουσιαστικά να ξαναβάλουμε την Ιουτονία των Ποντίων σε βιβλία τη Ιστορία. Ήταν ολόκληρο θέμα. Ναι. Ωραία. Έγινε. 47 σελίδε ξαναμπήκαν. Τι προσπαθώ να πω. Αυτό μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειε και όχι κάτι το πρακτικό, αλλά είναι η ιστορία μα. Εμεί είμαστε φτιαγμένοι από αυτό ο σελινισμό. Άρα όταν κάποιοι προσπαθούν να μα πετσοκόψουν για λόγου. Ε, Ιδιολογία, ιδεολειψίας και τα λοιπά δεν τα καταφέρουν και εμείς αντιστεκόμαστε και βάζουμε τέτοια στίγματα ε, αν θες αύριο θα, θα πάω να δω μια πρόβα που αφορά ένα θεατρικό με θέμα των Δραγούμη. Ναι. ρωτάω πριν μερικά χρόνια θα το βγάζαμε τέτοιο θέμα για θέατρο όχι γιατί και οι ίδιοι αυτοί φοβόντουσαν με τους την πέσουν οι άλλοι α, τώρα α πούμε το κόκκινο ποτάμι. Το κόκκινο Τώρα έρχεται. Σπάει το ταμείο και είναι νούμερο ένα σε ακροματικότητα. Ωραία. Και ρωτάω. Και πολύ έξυπνη κίνηση του καναλιού που το έκανε. Δεν πρέπει να μα χαροποιεί. Γιατί εμεί δεν είχαμε καταντήσει να λέμε υπάρχουν μόνο τουρκικά Σύρια. Τώρα βλέπουμε ότι φτιάχτηκε ένα προϊόν το οποίο αφορά άμεσα το θέμα τη Νιοτονία. Είναι δηλαδή στη σωστή περίοδο και βλέπουμε ότι υπάρχει αναγκασμό. Να το θεατή ψυχολογικά. Σωστά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λεπτομέρειε, αλλά θέλω να σου πω το εξή. Ε, άμα δεν το είχαμε αυτό, δεν θα έλειπε. Εγώ νομίζω ότι κανένα δεν θα το έγραφε. Σωστά. Άρα έγινε και εμεί, αντί να χαιρόμαστε. Και είναι και στο timing, που Σωστά. λέμε. Σωστά. Και θυμάσαι ότι όταν οι Αρμένοι έβγαλαν το Ararat, Rat, στη συνέχεια έβαλαν The Promise. Ε, mm. Το χαρήκαμε γιατί είναι πολύ κοντά στη σχέση με τα δικά μα. Εγώ εδώ το χαίρομαι γιατί είναι κάτι που είναι. Ελληνικό, ναι. το παράγει, μπαίνει σε κανάλι, αποδίδει. Ιστορία, αποδίδει, σωστά, γιατί βέβαια είσαι και εσύ δημοσιογράφος, άρα μπορεί να υπάρχει και αυτή η αποδοχή. Όσοι δημοσιογράφτουν είμαι, με τη νέα στενή του όρου. Δεν, δεν την είπα ναι, κατάλαβα, ούτε, δε, ούτε δε. σου την είπα. <laughs> Λέω Εντάξει. απ' ότι ε, όντως, ας πούμε, όταν ένα κανάλι θα επενδύσει πάνω σε ένα τέτοιο στήριελ και δει ότι δεν υπάρχει καθόλου αποδοχή, σίγουρα θα απογοητευτεί. Εδώ νομίζω τώρα όπως του είπες δεν ξέρω εσύ θα ξέρεις κάτι από μένα Είναι νούμερο ένα στην ακροματικότητα και δεν είναι από αυτά που λέμε πρώτα κανάλια είναι στο open που είναι β' κανάλια σειρά okay, okay. Αλλά είναι και νούμερο ένα στην ακροαματικότητα Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να ευαισθητοποιηθούν βλέποντας αυτό το σύριο και να προσπαθήσουν μετά να μάθουν περισσότερο και για το βιβλίο να μάθουν και ιστορικές πηγές να... τι συνέβη, να... συνέβη τότε τι συνέβη τότε πώ παρουσιάζεται και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα ότι μπορούμε να παράγουμε κάτι ακόμα και μέσω της τηλεόρασης το οποίο μπορεί να είναι ένα εργαλείο αντίσταση και μετά εκμάθησης γιατί μετά από αυτό μπορεί μερικοί να αγαπήσουν μόνο Ξέρω εγώ, την ιστορία αγάπη που θα βάλουν σε οποιοδήποτε στηρίζει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα δουν το κόντεξ, θα δουν σε ποιο πλαίσιο είναι, ναι. πώ συμπεριφερόταν, α πούμε, σε σχέση με τη Ρωσία, πώ έπαιζαν την οι νεότερου. Πώ παίζονταν το παιχνίδι. Ακριβώ. Και νομίζω ότι επειδή το βλέπουμε μετά από 100 χρόνια, έχουμε πάνω το συναισθηματικό, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να αναλύσουμε και νομίζω εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα σε σχέση με αυτό που είπαμε με το ψήφισμα στην Αμερική. Αυτό που είδαν οι Αμερικοί από τους Τούρκους εναντίον των Κούρδων το είδαν και με τους Αρμένιους που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια αναλογία. Αυτό τώρα που αναρωτιέται τι κάνουν στους Κούρδους, τι κάνουν στους Αρμένιους, τι έκαναν στη Συρία και στο Ιράκ θα είναι καλό να σκεφτεί ότι μπορεί μετά από 100 χρόνια να υπάρχει σε ταινία. Και όπως βλέπουν το serial με το κόκκινο ποτάμι που αναφέρεται σε ιστορικά δεδομένα θα μπορούσες να κάνουν το ίδιο, που σημαίνει ότι αυτό μας αφιμπνίζει. Άρα δεν σου λέω ότι είναι ένα έργο εντελώς επιστημονικό και τα λοιπά, όχι, όχι. αλλά το, το, το, προ, λοιπά. το προωθώ με την έννοια ότι θεωρώ ότι είναι μια καλή προσπάθεια, έτσι οι άνθρωποι μπορούν να δουν πράγματα που τελικά, και να σου το πω έτσι λίγο πιο ομάδα, για να φαίνεται καλύτερα τι θέλω να πω, μπορεί από το 2019 να μείνει μόνο αυτό για τον αγώνα, γιατί όλα αυτά που βλέπω τα άλλα είναι απλώς επέτειο, διαλέξεις, αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο. Τουλάχιστον γενικά. εδώ έκαναν ένα σύριαλ που είναι για τα 100 χρόνια, δεν υπήρχε πριν, είναι μια καλή ιδέα και νομίζω ότι αν πραγματικά δουν και ένα εμπορικό κομμάτι μπορούν να κάνουν και μια συνέχεια. Γιατί δεν ξέρω τον σκοπό που έχουν μέχρι που θα σταματήσουν αλλά φαντάσου τώρα για τα επόμενα χρόνια ναι. Να έχεις κάτι για τις συνθήκες Σευρών Να έχεις κάτι για τις συνθήκες Λοζάνης Και να το βλέπεις ακόμα και μέσα από ένα έργο Είναι σενάριο εντάξει Μπορεί ναι, ναι, να ναι, το σκεφτείω ναι. πιο θέλει Αλλά λέω απλώς ότι ξέρουμε καλά τι έγινε τότε Ξέρουμε καλά πως Όχι, οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι ξέρουμε καλά Ωραία, αλλά εγώ σου λέω τώρα Επειδή το εξηγούσα... Τα θέματα... Γιατί πλέον ανάγεται στην επί... περίοδο που... Που... ότι είναι ιστορικό γιατί είναι 70 χρόνια από 80% οπότε δεν ξέρουμε καλά γιατί δεν έχουμε διαβάσει ιστορία. Δεκτό, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή ασχολούμαστε ειδικά με αυτή την περίοδο εμ, και τώρα λέω πόσο καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η συνθήκη Βερσαλλιών του 19 Όλες αυτές τι συνθήκες που έγιναν εκείνη την περίοδο yeah. οι λεγόμενες συνθήκες προαστείων ξέρει πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν γιατί αυτοί ήταν εναντίον της Γερμανίας αλλά είχαμε και Τριανό που ήταν εναντίον yeah. της Ουγγαρίας yeah. Εντάξει, είχαμε yeah. Νεγί Άρα σου μιλώ yeah. για, τη, yeah. σωστό. Μπράβο, για τη Βουλγαρία Είχαμε επίση Σανζαμεν Λέ Αυτό ήταν για την Αυστρία. Άμα τα κοιτάξει. Βλέπει ότι η συνθήκη Σευρών ήταν για την Τουρκία και εμεί έχουμε την τάση να την απομονώνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια πεντάδα. Και μερικέ φορέ κάνουμε και σύγκριση με τη συνθήκη τη Λοζάνης. Εδώ μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο έγινε και τότε δημιουργήθηκε η κοινωνία των εθνών. Το 19 είναι. Σωστό. Ωραία. Άρα εδώ είναι τα 100 χρόνια. Άρα θα μου πει, έχει μεγάλη σημασία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα 14 σημεία του Βίλσον παραμένουν σημαντικά. Τα διαβάσεις το προσεκτικά. θέμα είναι ότι πριν 100 χρόνια, Νίκο, που είμαστε τώρα, όπως αναφέρεσαι, βλέπαν 100 χρόνια μπροστά. Οι Τωρινοί δεν ξέρω αν βλέπουν κανένα χρόνο. Στο Βυζάντο έβλεπαν ακόμα και δύο αιώνες μπροστά. Ναι, γι' αυτό, γι αυτό λέμε 11. τώρα ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Αλλά εγώ Σημερώνει το παράδειγμα... πρωί και δεν ξέρουν τι πρόγραμμα έχουν. Δεκτώ, αλλά εσύ νομίζω ότι το 19 δεν ήταν απογοητευμένοι. Με του Βαλκανικού πολέμου χειρότερα. Με του Βαλκανικούς ήταν το 12 και το 13. Οι Βαλκανικοί δεν δημιούργησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τον Παγκόσμιο, συγγνώμη, ναι. Όλα που ακολούθησε. Άρα λέω απλώ ότι αυτό που έγινε μεταξύ 14 και 18 αλλά ξεριζικά τα θέματα. Το θέμα τη Καλύπουλη ήταν το 15. Προσπαθώ να σου πω το εξή και θα δει πώ θα το συνδυάσω και με το Σκοπιανό. Βέβαια, για να ακούμε βλάκι. Ο Βίλσον και... είναι ο πρόεδρο τη Αμερική, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, θα πάρει το βραβείο Νόμπελ. Και είναι αυτός που θα ε, μιλήσει πάρα πολύ για τον αυτοπροσδιορισμό των λαών. Θα μιλήσει για την προστασία τους. Θα μιλήσει για τις μειονότητες. Και γιατί έχει ενδιαφέρον. Ακόμα και όταν θα κοιτάξει τα 14 σημεία από το διάγγελμά του, το σημείο 11 που αφορά τη Βουλγαρία, αφορά τη Σερβία και τη Ρουμανία, δεν αναφέρεται σε σκόπια. Δεν αναφέρεται σε κάποια λέξη που θυμίζει η δικιά μας περιοχή. Με. Ενώ αυτός τους προστάτευε. Τι προσπαθώ να σου πω. Γιατί τότε μιλάμε ξεκάθαρα για Σερβία. Γιατί αυτό που θα γεννηθεί μετά στη συνέχεια θα είναι το βασίλειο το 19 ναι, ναι, δημιουργείται ναι. πριν 100 χρόνια. Ναι. Το βασίλειο της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε μάλιστα τους πληθυσμού. Γι' αυτό δηλαδή, οι σημαίες τους έχουν κορώνες επάνω. Βεβαίω. Και τη Σερβία και τη Κροατία. Βεβαίω. Mm. Αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό, γιατί αν για Τώρα τι... το θυμήθηκα. Το, το βασίλειο, λέμε, το βασίλειο Σερβών, Σλοβενών και Κροατών. Τι σημαίνει αυτό, Μόνο το 1929 θα δημιουργηθεί η Ιουγκοσλαβία. Πριν γεννηθεί όμω, αυτό που ονομάζουμε η Σερβία του Νότου, ναι. τι είναι, είναι δύο επαρχίε. Έχουν και οι δύο τα ονόματα των ποταμών. Ναι. Και Ζ. Και Ωραία. Λέω λοιπόν, αυτά γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε σαν επιχειρήματα, Γιατί μιλάμε έτσι γενικά. Ρωτάω, τότε δεν είχαμε ήδη κινήματα. Αυτό που ξέρουμε για αυτά τα κινήματα ήταν, ήταν βουλγάρικα. Και άμα κοιτάξει και το ΒΜΡΟ τώρα, γιατί πολύ συχνά δεν αναλύουμε ακόμα τι ονομασίε, είναι το εσωτερικό. Τι εννοούν τότε εσωτερικό, εννοούν ότι πρέπει να κάνουν κινήσει οι Βούλγαροι. Ναι. οι οποίοι είναι στα σκόπια και τους, τους λένε εσωτερικό για να φαίνονται ότι είναι από τα σκόπια και γράφουν στο καταστατικό των συλλόγων τους ότι πρέπει να μην φαίνεται ότι είναι βουλγαρικές κινήσεις ναι. αυτές που θεωρούν του εξωτερικού είναι από τη Βουλγαρία ναι. και ζητάν από τη Βουλγαρία μια βοήθεια η οποία να μην φαίνεται και πάρα πολύ και ρωτάω δεν έχει πλάκα να σκεφτεί ότι αυτή η οργάνωση με την πάροδο του χρόνου έγινε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα στα Σκόπια. Ναι. Αυτή ήταν κατά 95% βουλγαρι. Και συνεχίζω αυτήν την... Για ιδέα. πες μας ενδιαφέρει ο συνδυασμό που κάνεις. Ο να το, να μαθαίνουμε εσείς. και το ιστορικό κομμάτι και τη σκοπιμότητα τη διπλωματική κατάληξη. Σωστά. Έτσι. Αυτό που είχαν σκεφτεί τότε οι Βουλγαροί που ήταν εντό ήταν άμα κάνουν έναν αγώνα ο οποίο θα προωθεί το μακεδονικό, χωρίς να φαίνεται το βουλγαρικό, θα ήταν πιο θετική η άποψη των Ευρωπαίων. Διότι τότε προωθούσαν πάρα πολύ τους λαούς. Άρα τι ήθελαν. Ήθελαν να κάνουν κάτι που να πηγαίνει προς την προσάρτηση της Βουλγαρίας, αλλά χωρίς να φαίνεται. Και ένας τρόπο να το κάνουν ήταν να κάνουν την αυτονομία. Αν στην πραγματικότητα όταν βλέπεις τώρα τους βούλγαρους ναι. που λένε ότι είναι εκνευρισμένοι με αυτά που κάνουν οι Σκοπιανοί Σωστό το ρηλώνουν πάντα Είναι αστείο γιατί αυτοί το φτιαξαν Όταν οι Ιταλοί είναι εκνευρισμένοι για αυτά που κάνουν οι Αλβανοί Είναι αστείο γιατί αυτοί το φτιαξαν ναι, ναι, ναι. Όταν οι Αλβανοί είναι εκνευρισμένοι με αυτά που κάνουν στα Σκόπια είναι πάλι αστείο, γιατί ξέρουμε ακριβώ ποιο παιχνίδι έπαιξαν. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, όταν βλέπει το αλβανικό κόμμα που μια φορά παίζει με το ένα, μια φορά παίζει με το άλλο, δεν σου θυμίζει τίποτα αστιθράκι που μια φορά το παίζουν Νέα Δημοκρατία και μια φορά το παίζουν Πατσόκ. Ναι. Τώρα το κάνουν και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το είδαμε. Ωραία. Άρα στην πραγματικότητα, ξέρουμε ότι, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, η Γιουγκοσλαβία φτιάχνεται με διάφορου λαού. Στην αρχή είναι μόνο τρει. Μετά θα μπει η Βοσνία. Ξεχνάμε βέβαια ότι στο Σαράγεβο όταν γίνεται η δολοφονία, ποιο την κάνει. Ακούσει συχνά ξέ... ότι είναι Σέρβο. Φερτινάρδηλε. Ναι, είναι Σέρβο, είναι Σέρβο εντελώ, είναι από τη Βοσνία. Ε, δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται. Απλώ δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. σημασία αυτό ακριβώ. Στη συνέχεια όμω δεν έχουμε ξανά τι λεπτομέρειε τώρα. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν ας πούμε σου λένε ότι ο Ζάεφ είναι στο σοσιαλιστικό κόμμα, γιατί δεν λένε ξεκάθαρα ότι έγινε μια αλλαγή στο κομμουνιστικό κόμμα. Όταν μιλάνε για το Βεμερό, γιατί δεν λένε ξεκάθαρα ότι ήταν ένα κόμμα βουλγαρικό, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έγινε ένα κόμμα εντοσαγωγικόν εθνικό. <κυκυκυκυρ> Άρα όταν κάνουν τώρα διαπραγματεύσει για τα βιβλία της ιστορίας, ξέρει γιατί είναι αστείο. Γιατί μιλάνε για του ίδιου ανθρώπου και οι Βούλγαροι λένε ότι είναι Εβούλγαροι και οι Σκοπιανοί λένε ότι είναι Σκοπιανοί. Ενώ ξέρουμε ότι είναι Εβούλγαροι, αλλά ξέρουμε ότι η δράση του ήταν στα Σκόπια. Όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι καλό να κοιτάζουμε και εμεί πώ τα βλέπαμε. Όταν σου είπα, α πούμε, ε, για το μαθητή μου που θα είναι και στον Δραγούμη, ο Δραγούμη έπαιξε έναν ρόλο σε όλα αυτά. Και ήταν σημαντικό. Σου είχα πει ήδη και σε άλλη εκπομπή ότι είναι με τον Δραγούμι που σκεφτόμαστε τη λέξη ελληνισμό όπω τη σκεφτόμαστε τώρα. Με δεν ήταν και η άλλη πριν. πατριωτική πλευρά. Σωστά. Άρα, άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο και κοιτάξουμε πώ έπαιξε και με τον Παύλο Μελά, γιατί είναι πολλοί που ασχολούνται πιο πολύ με το τι έκανε με την Πινενόπη Δέλτα, ναι. ενώ αυτό το πράγμα πραγματικά ουσιαστικά δεν άφησε ίχνο στον ελληνισμό. Αυτό όμω που έχει σημασία είναι. Πώ έπαιζε τότε για το θέμα της Μακεδονίας και της θράκη. Και θυμάστε ότι οργανώθηκαν και για την Ανδριανόπουλη και για την Κωνστινόπουλη. Αυτά τα στοιχεία είναι σημανικά και δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Άρα μερικοί από εμάς, επειδή λένε ότι εκνευρίζονται με αυτά που βλέπουν τώρα, ξέρει τι είναι εντυπωσιακό να διαβάζεις τα κείμενα ενός ανθρώπου και να νευριάζεις 100 χρόνια μετά, γιατί ξέρεις πώς πηγεί το πράγμα. Άρα όταν το κοιτάζω εγώ με αυτόν τον τρόπο, αντιθέτω, μας δίνει δυνάμει για να αντιμετωπίσουμε πιο ορθολογικά καταστάσεις οι οποίες είναι μερικέ φορές δύσκολες, αλλά να ξέρεις ότι ήταν δυσκολότερε. Τότε. Ναι, γιατί τώρα μου μιλάς, έχετε πλάκα και οι δύο γιατί βήχετε και οι δύο, συνήθως εγώ βήχω. Ναι, εγώ βήχω από τσιγάρο, από... Δεν βήχω από κρυώμα. Εγώ νομίζω ότι βήχεις από πίπα. Από, από πίπα βήχω, από το κάπνισμα. Τώρα, από σεβασμό, επειδή δεν καπνίζει, έχω ανοίξει παράθυρο και βλέπει ότι δεν καπνίζω. Σωστά, το χαίρομαι. Μ' αρέσει που ο σεβασμό σου έφτασε ω την πίπα. Μέχρι εκεί σταματάει ναι, ο σεβασμό μου, Νίκο. Λοιπόν, λέω απλώ <laughs> ότι όταν λοιπόν... το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, ρωτάω. Δηλαδή, τώρα η κατάσταση είναι πιο εύκολη, ενώ τότε η Ελλάδα δεν ήταν καν στο μέγεθο που έχει. Όταν βλέπω, α πούμε, τι συζητήσει που έχουν εκείνη την περίοδο. Και συζητάμε πώ να απελευθερώσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη, εμεί, ω χαλβάδε. Εμεί θα ρωτήστε πώ θα τι κρατήσουμε. Δηλαδή, εμένα η κριτική μου είναι η εξή. Άμα διαβάζαμε καλύτερα τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι και πώ θυσιάστηκαν για να είναι αυτέ οι περιοχέ ελεύθερε. Μα πώ ελληνικές... να διαβάζαμε καλύτερα Νίκο, όταν τώρα πρόσφατα στο τρίμερο τη 28 Οκτωβρίου ναι. ρωτάνε με τον Μαρκού τη μαθήτριε. Σωστά, Ντυμένε και λοιπά. Δεν λέμε τα άλλα τα κόλπα. Ναι, ναι. Υπου... Με... Αφού τελείωσε η παρέλαση, 15, ξανό, και τη ρωτάνε τι παρελάσαμε σήμερα, τι γιορτάσαμε και δεν ήξερε να πει Νίκο. Μάνα δεν έχει να τη πει, παιδί μου, την ώρα που σου φτιάχνω το κουκάμισο, -κου πά να παρελάσει για αυτό το λόγο. Κατάλαβε γιατί το λέω αυτό. Το καταλαβαίνω. Δεν διαβάζει κανένα, Νίκο. Με τον πλειμπλήκιν όλοι και ό,τι του πει η τηλεοράση. Ναι, απλώ εγώ μπορώ να σου πω ότι ε, σήμερα ήμουν και σε γυμνάσιο και σε λίκιο και μπορώ να σου πω ότι οι ερωτήσει που έκαναν οι μαθητές θα σε ξάφνιαζαν. Δεν αντιλεγώ, αλλά εσύ είσαι σύνικο. Ναι, αλλά εγώ μου... εδώ, Αλμπέντο, είμαι εγώ. Ναι, αλλά μου μιλάνε, να κάθε φορά... μου μιλάνε κάθε φορά για οποιονδήποτε άσχετο ναι. Που του έχουν κάνει μια ερώτηση. Ρωτάνε του άλλου του σχετικού γιατί άμα απάντησαν σωστά οι κοπέλε, ναι. άμα είχαν απαντήσει σωστά, ναι. θα έβγαιναν στο κανάλι, Όχι. Όχι, βλέπει. Ναι, αλλά δεν το κάνει και επίτηδε κοπέλα από άγνοια. Το, το κάνει για να βγει στο κανάλι, ήταν τα μαρκούτσια δρόμο. Ναι, αλλά εγώ, εμένα με ενδιαφέρει τι, με ενδιαφέρει γιατί βγαίνει μετά στο κανάλι. Γιατί άμα ξαφνικά η κοπέλα άρχιζε να μιλάει για όλο το θέμα του ματόμου. Το θα την κλείνανε, θα το κλείνανε το ε, μικρόφωνο. Θα το κλείνανε, αυτό σου λέω. Άρα πάμε στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε Έτσι, λίγο. Έτσι, μπράβο. Τώρα βλέπει έκανε εσύ το συνδετικό κρίκο. Ε, βέβαια. Άρα, Άρα ε, ε, άμα ε, ε, προωθεί τη σαβούρα το, και το την άγνοια, είναι λογικό να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέω, όταν θα έχει παιδιά που θα τα ξέρουν, θα τα βγάει στο κανάλι. Μα αυτό λέγαμε πριν, ότι όταν σου κάνουν 35 χρόνια, μασά αποβλάκωση Νίκο στο μυαλό, μοιραία και η μάνα δεν ξέρει να πει στο παιδί. Και λοιπά και λοιπά και το περιβάλλον και κοιτάνε τα ξεκολουά μόνο. Και α είμαι in, και ενώ είναι τελείω out. Μετά, ναι, αλλά μετά θεωρούν ότι ο Κατσίφα είναι εξωπραγματικό. Μπράβο. Και φοβούνται να αναφέρουν και το όνομά του Νίκο. Ενώ εσύ, που ρητορικά το λέω και πολλοί άλλοι, δεν είχε καμιά ανάγκη να τρέχει με την έννοια τη βιωσιμότητα, κλπ. Τρέχει γιατί. Έτσι πρέπει να κάνει κατά τη δική σου κόσμο αντίληψη. Όπως εγώ. αλλά δεν γίνει μόνο αυτό. Ξέρετε κάτι, όταν μιλά με την μάνα και τον πατέρα του Κατσίφα, καταλαβαίνει από ποια πάστα ήρθε ο άλλο. Ε, βέβαια. Ε, να βέβαια. Ωραία. Ε, Άρα, εδώ εμένα ξαφνικά μου λένε ότι θέλουν να, να διώξουν ακόμα και την ε, μητέρα του Κατσίφα για αυτά που είπε στο νεκροταφείο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, να έχουμε ανθρώπου στην Ελλάδα που να μην ξέρουν ότι στη Βόρεια Ήπειρο έχουμε ελληνική εθνική μειονότητα. Αυτό που από τώρα, με πιο δικαίωμα νομικό το κράτος αυτό εκεί που περιλαμβάνει και τη Βόρεια Ήπειρο ασκεί τέτοια κατάσταση αφού είναι από τις λίγες μειονότητες διεθνώ, εθνικές μειονότητες προστατευμένες από ό,τι οργανισμό υπάρχει. Σωστά, αλλά πρόσεξε. Αυτό Οπότε που σιγά, μας εντυπωσίασε, Μα είπαν, μας είπαν ναι. ότι θα κάνουν δίωξη ναι. Και αυτό ανακοινώθηκε. Ναι. Για μένα αυτό ήδη έχει πλάκα. Ε, θέλει να πει ότι θέλουν να περάσουν αυτό το μήνυμα για να υπάρχει ένα πλαίσιο ανασφάλεια. Άμα θέλουν να κάνουν δίωξη, να την κάνουν τη δίωξη. Κάτι ναι. να πάμε στα δικαστήρια και ο άλλο γαβιέζει, θα μπει μέσα. Έμπαρε μπαρε, φίλε. Σωστά. Και γι' αυτό σου λέω ότι ε, εμένα αυτό που μου αρέσει και μου ιδιαίτερα με τη μάνα, δεν μασάει. Άμα είναι να πει κάτι πάνω στον τάφο του παιδιού τη, θα το πει και να την πούν τι ναι. Άρα όταν βλέπω ας πούμε ότι ένας κρατικός φορέας λέει Πρόσεξε γιατί θα σου κάνουμε ντου στη μάνα Χέστηκε Ακριβώς Άρα λέω απλώς ότι αυτό που έχει σημασία είναι εμείς τι κάνουμε Το οξύμορο Νίκο, απάνω σε αυτό που λες τώρα για να το συμπληρώσει Είναι το εξή Βγαίνει ο Μακρόν Ναι Το συνδέω και εγώ Πάμε Και λέει έχει πει και εσύ, σε παρακολουθώ, κατά διάδες στην Ευρώπη, Ρουμανία, Βουλγαρία, τώρα Σκόπια, Αλβανία. Και λέει, όχι. Και τρέχουν οι δικοί μας και λένε, ναι, να μπείτε μέσα. Εκεί απάνω, το είδα και σε μια άλλη σου ανακοίνωση πρόσφατα, ομιλία, και είναι και το λογικό, λέει δηλαδή το αλφαδημοτικού. Μαγκα, δεν μπαίνεις παρότι τόπο μακρόν, θα σε στηρίξω, κάνε τώρα αυτά που πρέπει. Είναι το timing το σωστό. Και αυτοί έχουν κατεβάσει το βρακί του, Δεν είναι Ε αυτό σου λέω. Άρα ο κόσμο έτσι... σου λέει με του πολιτικού και στο καλό timing που έχουμε, τα έχει πει και εσύ κατά ε, ναι. Αυτοί δεν κουνιούνται. Όχι, okay, αλλά πε ένα πράγμα, ο Μακρόν θα είναι πολιτικό. Λέω για του δικού τώρα. Α, έχουμε ειδικότητα, εννοεί. Εννοώ, του δικού μα. Δεν λένε, είναι ναι, να μπουν μέσα. Ο άλλο είπε όχι και δεν το εκμεταλλεύονται να πάρουν κάποια προνόμια να μην βαράνε, να μην κρεμίζουν στη Βόρειο Ήπειρο και λοιπά. Το ξέρω. Και εδώ θα δεις ότι ε, σε σχέση με την Αλβανία είναι ναι. ακόμα χειρότερη η κατάσταση γιατί κανονικά θα έπρεπε όντω να υπάρχει αυτή η πίεση λέγοντας ότι εφόσον δεν έχει ξεκινήσει καθόλου το θέμα θα ήταν καλό να το κοιτάξουμε. Αλλά εγώ θέλω ναι. να σου δώσω μια λεπτομέρεια. Παρακαλώ. Το Μαυροβούνιο το κοιτάεις πόσο προχωράει στην ενταξιακή του πορεία. Δεν το πέρε χαμπαρήκα ένα. Okay. Πάει σιωπηρά. Ε, Πάντω έχει ανοίξει 33 από τα 35 κεφάλαια. Μόνο δύο του μένουν. Ναι, και είναι δύο που ουσιαστικά δεν τα έχει ανάγκη και έχει κλείσει τρία. Και δεν και το τώρα... λέει κανεί αυτό. Ναι, μπορεί να το διασταυρώσει. Μέσαι στον. Δεν είπα ότι λε άλλα. Δεν το, το προβάλλει όχι, κανείς αυτό δηλαδή, Θα σου πω πιο ωραίο. Το οποίο ανακάλυψα πρόσφατα, γιατί πρόσφατα δεν είναι τόσο πρόσφατα, θα καταλάβει πώ θα το χρησιμοποιήσω. Η Σερβία. Να. Την ενταξιακή πορεία της Σερβίας την εξετάζεις Έχω μείνει Στο ότι Επειδή έχει ένα απόδειο εκεί Επηρεασμού η Ρωσία ναι. παίζουν την μπάλα αυτή Μέχρι εκεί μέχρι. Ωραία, αλλά βγάλε αυτού που έχει μείνει Παρακαλώ. Γιατί η Σερβία <και> Έχει ανοίξει 17 κεφάλαια Από τα 35 ας πούμε Από τα 35 και Άρα ταξιδεύει τα εκεί Ταξιδεύει και εγώ όταν άρχισα να μιλάω για τη Σερβία στις αρχές του 18 ήταν στα 12. Αν ναι. κοιτάξεις την ενταξιακή της πορεία ναι. θα δεις ότι όντως μέσα στα δύο χρόνια άνοιξαν άλλα πέντε κεφάλαια για τα οποία δεν συζητάμε ποτέ. Να Και συζητάμε συνεχώ για τα σκόπια που δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα. Και λέμε Γιατί αυτό σκόπια... σου περνάνε τα μίδια, ναι, ξαναλέω. Και επηρεάζουν σου... αρνητικά τον κόσμο, το πιάνει. Οκ. Okay. Και σου λέω, άμα κοιτάξει και το θέμα τη Βοσνία, πώ έχει προχωρήσει η Βοσνία? <coughs> μηδέν. Δεν ξέρω, ναι, μηδέν, φαντάζομαι. Μηδέν. Το φαντάζεσαι, αλλά εγώ λέω. Ναι, ναι, ναι, Άρα σου το λέω. Άρα βλέπει ότι, ότι τα Σκόπια μηδέν. Η Βοσνία 0, Η Σερβία 17. Αλβανία 0. Το... Θέλω να σου πω, βλέπει ότι ναι. λογικό είναι εφόσον δεν έχει. Τι ναι. προσπαθώ να πω. Σπαθώ να πω ότι μα εξηγούν ότι η Αλβανία και τα Σκόπια είναι στρατηγική σημασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ώρα που εντάσσονται ήδη σιγά σιγά το Μαυροβούνιο και η Σερβία, δεν το συζητάμε. Άρα, κάπου είναι ο Νίκο. Και για να ξέρει, επειδή θα το συνδέσω πάλι με τον Βίλσον και θα μου πει πώ λειτουργεί η πολυκυκλικά ο δάσκαλο, ο Βίλσον στα 14 σημεία λέει. Είναι καλό η Σερβία να έχει πρόσβαση στη θάλασσα να. Ο μόνος τρόπος να έχει πρόσβαση στη θάλασσα η Σερβία Είναι το Μαυροβούνιο να. Για να έχει ξανά, αν θέ εντός εισαγωγικών πρόσβαση στη θάλασσα Συμφέρει να είναι και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε βαλώνανται και οι δύο άρα, Α, αν θες, Η Κροατία ήδη παίζει Η Κροατία παίζει και παίζει και, έχει και όλο δυναμικά όλο ευρώ. Ναι. Άρα είμαστε οκ okay. Η Κροατία έχει ανοίξει και 29 θαλάσσια οικόπεδα. Το Α, ξέρω. Ως, Άρα, λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, ξεχνάμε μερικές κινήσεις, ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Κροατίας τότε, το 19, ήταν Ουγγαρία. Σωστό. Άρα, τώρα όμως που βλέπει ότι η Ουγγαρία... Η Αυστρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, όλε αυτέ οι χώρε είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουν εντελώ διαφορετικά την πρώην Ιουγκοσλαβία. Άρα, έχουμε ήδη τη Σλοβενία, ήδη από το 2004, έχουμε την Κροατία, από το 2013. Σου μίλησα τώρα για τη Σερβία και για το Μαυροβούνιο. Και το Μαυροβούνιο, θυμάσαι ότι είναι και στο ΝΑΤΟ. Μια ρητορική ερώτηση, Νίκο, απάνω σε αυτό που είσαι. Για να δούμε. Γιατί έπρεπε να διαλύσουν αυτό το κράτο, να το σκίσουνε. Ποιο, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Τι, αυτό τι, το πιστεύεις τι, τι... εσύ Ερώτηση κάνω δεν είπα α, πιστεύω ρητορική. Γιατί έπρεπε να το διαλύσουν Και κομμάτι κομμάτι να το βάλουν Στην ΕΟ και δεν το βάζαν όλο μαζί Α μα είναι πάρα πολύ απλή Απάνιση Πρώτον δεν το διέλυσαν Ήταν διαλυμένο και ναι, Ήταν διελυμένο Είδαμε ως ενιαία Γιουργοσλαβία Όταν είσαι κάτω από τον κομμουνισμό Τι θες να είναι ενιαίο δηλαδή, έρχεται... Ανάλησέ το να αν το καταλάβουμε νίκο. Το ξαναλέω Άρα ειδικά όταν είχες τον Τίτο ο οποίος καταπατούσε όλους αυτούς τους λαούς που έχουν διαφορετικές ιστορίες παρόλο που είναι σε κοντινές περιοχές Όντως. Δεν μπορούσε να υποστηρίξουν τους λαούς Ο Τίτο δεν υποστήριζε έναν ειδικό λαό, ναι. υποστήριζε μια μάζα η οποία έπρεπε να ψηφίζει με τον τρόπο που ήθελε Και την οποία είχε ναι, την οποία την είχε μαζοποιήσει. Μαζοποιήσει, μπράβο. Εντάξει. Άρα το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν την άλλαξαν θρησκεία, ναι. Όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, επιτέλου ζήσαν ελεύθεροι. Όταν είδε τι έγινε, α πούμε, με τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία κτλ., ήταν ελεύθεροι οι άνθρωποι να κάνουν τα δικά του. Και να σου πω ένα άλλο πράγμα. Και έχουν και μεγάλου ρυθμού ανάπτυξης Όταν, η σιγά, όταν σιγά. το Μαυροβούνιο κάνει απόσχεση από τη Σερβία. Πάλι θα μου πείσω ότι είναι οι ξένοι που το έκαναν. Το Μαυροβούνιο δεν ήταν ποτέ στη Σερβία. Ναι, ναι. Ιστορικά ήταν παράλογο να είναι μέσα τη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν άλλο. Αλλά το πρίγκιπάτο, όλα αυτά που λέμε, σε σχέση που σου έλεγα προηγουμένω ναι, με ναι. το Βασίλειο. Το Λενέγκρο κλπ. Μπράβο. Λοιπόν, άρα άμα τα σκεφτούμε ορθολογικά, ρωτάω. Εσύ θεωρεί αυτό, αλλά άμα κοιτάξει την Τσεχία και τη Σλοβακία, που ήταν τσεχοσλοβακία. Τη χωριστήκαν ανεμάκτο Νικό. Ναι, με το βελούδινο το Είμαστε... βράδυ. Ωραία. Και μετά τι έγινε, Μπήκαν και οι δύο μαζί. Παρακαλώ. Εδώ δεν θα μπορούσε να πει γιατί δεν μπήκαν μαζί από την αρχή. Μα, για αυτό σου παρητορικά δεν του φάξανε, δεν μπλακώθηκαν 10 χρόνια γιατί αυτό, το, το, σύστημα. Ναι. το σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε με τίποτα μια κομμουνιστική οντότητα ούτε ή άλλω. Άρα δεν υπήρχε καν κάποιο που θα έβαζε υποψηφιότητα. Ναι. Επιπλέον είναι σαν να ξεχνά ότι η Ιουγκοσλαβία όπω και η Αλβανία έπαιξαν περισσότερο. Με τη Ρωσία πρώτον Σωστά. και στη συνέχεια με την Κίνα. Με την Κίνα οι Αλβάνοι. Και πάλι και εκεί πέρα πάλι τα σκάτωσαν. Και ένα υποτυπώδες δηληστήριο που έχουν είναι η Κινέσικης τεχνολογίας Γκαζοζέν. Σωστά. Άρα λέω απλώς ότι ε, όταν ο Χότζα κάνει αυτές τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το Πεκίνο, αυτός παίρνει τις πρωτοβουλίες και αυτός το κάνει πιο σκληρό το καθεστώ και δεν έχει πια κανένα νόημα. Ναι. Φαντάσουν να το παρατήσουν οι Κινέζοι. Άρα, εγώ ρωτάω, α πούμε τώρα Η Αλβανοί δεν γίνεται καλύτερα από πριν, Φαντάζομαι ναι, γιατί έχω πάει την επανάληψη. Άρα, λέω απλώ ότι όταν κοιτάζει, εγώ πήγα για ένα συνέδριο αστρονομία στην Κροατία, είναι κανονικά μια ευρωπαϊκή χώρα. Πολύ μπροστά. Πολύ, Πολύ μπροστά και, είναι και μιλάμε 5, 100, για πόσα. 5, 4 εκατομμύρια. 4, 4 εκατομμύρια. Άρα, το θέμα είναι ότι δεν τι γνωρίζουμε καλά, δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Όταν υπάρχει, υπάρχει μια... κομμουνιστό καπιταλισμό σχιζοφρένεια. Δηλαδή είμαι αριστερό, με δεξιέ τσέπε, είμαι μερσεντέ. Έχουμε Φτάξει, μια σχιζοφρένεια okay. στην Ελλάδα ακόμα. Ναι, δεν δε μα περιμένει. Εύχομαι πειράζει να αυτό. καταρρεύσει αυτή η αντίληψη. Εύχομαι. Εγώ και Εγώ νομίζω και στην Ελλάδα ότι είμαστε πιο πολύ διπολικοί παρά σχιζοφρένιοι. Διπολικοί, μπράβο. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι όταν βλέπουμε αυτού του λαού και βλέπουμε πώ συμπεριφέρονται. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι ε, λειτουργούν καλύτερα ξεχωριστά, νιώθουν ότι είναι πραγματικά στο χώρο τους. Ξεχνάμε βέβαια άλλους λαούς όπως η Ουγγαρία που αυτή πετσοκόφτηκε. αλλά ναι. γιατί ξέρεις αφήσαμε τρία εκατομμύρια Ούγγρους έξω. Ναι. Δεν έκλαψε κανένα για τους Ούγγρους. Ήμασταν εντάξει, δεν μας πήραν. Και τώρα δε... που κοιτάνε την πατρίδα τους εσωτερικά να είναι σωστοί του, λένε και σκατοφασίστε. Ναι, αυτό το λένε και πριν. Αλλά το θέμα είναι ότι θα το δεις ότι. Για, γιατί εσύ μου μιλάς μου λες ότι λέω για τα παλιά, το 2020. Όχι, εγώ χαίρομαι, γιατί ακούω, μαθαίνω πρέπει. και συνδυάζω. το ,τι 2020, δεν ξέρω από εσά. Η Ουγγαρία θα θέλει Α. να γιορτάσει την επέτειο Τριανό την οποία θεωρεί ότι είναι θλιβερή γιατί την πετσόκοψε. Να. Αλλά το 2020 θα δει ότι θα το, το, το παίξει. το κάνει και θα είναι τη επικαιρότητα και θα έχει πολύ πλάκα... άμα με ρωτήσεις εκείνη την περίοδο... πώς βλέπω την επέτειο... Ναι. και πριν θα θυμηθείς ότι εμείς το συζήτησαμε από πριν... αλλά το έχει ανακοινώσει... λέει θέλει να έχει μεγαλοπρέπεια... και να είναι και τραγική... πάνε να συνδυάσουνε... Ναι, άρα λέω απλώς ότι όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο... καταλαβαίνουμε καλύτερα... π.χ. είναι αυτό που έλεγα και το πρωί... γιατί χρησιμοποιούμε συνεχώ τη λέξη βαλκάνια. Ενώ είναι τουρκική. Ναι. εμείς έχουμε καταντήσει να λέμε ότι είμαστε νότια των Βαλκανίων. Που αυτό είναι ακόμα πιο αστείο. Ναι. Διότι είναι σαν να λε, α πούμε, για την Ιωνία να μιλάς μόνο με τη Μικρά Ασία, ενώ η Μικρά Ασία δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, εμεί ω Έλληνες αυτοπροσδιοριζόμαστε. σε κάτι που δεν υπάρχει. Σε κάτι που δεν υπάρχει και πολύ μεταγενέστερο. Και λέω, καλά, εμεί δεν είμαστε στην περιοχή του Έμου. Ναι. Ωραία. Δεν είμαστε νότια της Ευρώπης, η Ευρώπη δεν είναι ελληνική λέξη, τι το έχεις ανάγκη για τα Βαλκάνια. Ναι. Αυτό όμως που προσέξε είναι ότι αυτοί που έχουν μια τάση ε, σοβιετικής προσέγγισης δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μας μιλήσουν για βαλκανική ένωση. Γιατί ακριβώς εγώ θέλω να, να, να αναλύσεις Βέβαια Νίκο Είναι χα... χαρά μου που είσαι εδώ Όχι και εγώ μπορούμε... το χαίρομαι Γιατί ξέρεις όταν γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο Δεν άλλο. σε βλέπω να χαμογελάζεις Με αυτόν τον πονηρό τρόπο πριν <laughs> μου κάνεις την ερώτηση Όχι γιατί κοιτώντα ο ένας τον άλλον στο ένα μέτρο μπορούμε να συνεννοηθούμε διαφορετικά από το τηλέφωνο. Θα ε, ότι είμαστε στα δύο μέτρα, να μην παρεξηγηθούμε. Ε, ε, ένα, ένα μισό. Ναι. Λοιπόν, <laughs> να πω και στον Νίκο, γιατί μιλάει συνέχεια. Και σε εσά, όποτε θέλετε μουσικό διάλειμμα, λίγο για μια ανάσα και λοιπά και ένα νερό, μου το λέτε. Το και κάνουμε Νικό... και τώρα, το, αφού το είπε, το κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, να κλείσουμε την παρένθεση, λοιπόν. Δεν κλείνουμε Α... ποτέ τι παρένθεσεις μετά μαζί. Τι με. αφήνουμε ανοιχτά. Ναι. Μπράβο, Νίκο, είσαι γίγα. Λοιπόν, Κοντά μας Νίκος Λιγερός, Τιτανό τεράστιος, το γνωρίζετε όλοι. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε ένα, έτσι, μια μπλουζιά ωραία του την Αφιερώνω, Γκάρι Μουρ και επανερχόμεθα Paris, in tonight. the Champs-Élysées, Saint-Michel, and old Beaujolais wine. And I recall that you were mine in those Parisian days. Thank you Αγαπητοί φίλοι, αλμπέντο14.com, εμπόλυμη εκπομπή σήμερα με τον κύριο Νίκο Λιγερό, γνωστό τη πάση γεωπολιτικό αναλυτή. Και όχι μόνο, Νίκο, να σου ναι. πω έτσι στα από τι απορίε ή ερωτήσει που έχουν των φιλών, ναι. να απαντήσει απαν παρακάτω. Okay. Γιατί το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε είναι η άλλη οπτική γωνία που δίνει. Γιατί υπάρχει άγνοια. Δηλαδή, γαβγίζει ο ένα απέναντι. Γαβγίζουν οι άλλοι. Εγώ, επειδή δεν έχω πρόβλημα με είμαι και εκπαιδεμένο άτομο, πέφτω κατά τα γέλια. Και λέω πολλέ φορέ εδώ και σε χιούμορ, Λέω ρε παιδιά, τι γαβγίζει. Λέω να δούμε αν θα μπορείτε πάνω να στα μπείτε μέσα Από τα σκυρά, τα πιο επικίνδυνα είναι αυτά που δεν γαβγίζουν. Έτσι. Έχει τα γκάτ, μπαίνει. Τι μα λες Θα άρθω και θα. Αρ... Βέβαια, περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και εμείς όπως έχει πει Και αυτό γουστάρω να το κουβεντιάσουμε ναι. Η Κωνσταντινούπολη Ας. Είναι πιο κοντά από το Η Κύπρος μακράν. Σωστά. μακράν Άρα όποιος πατήσει το πόδι του εδώ Να ξέρει ότι μπορεί να του κοπεί Δεν είναι Ακριβώς. <σκοί> λοιπόν, Και μάλιστα τώρα... το κόπει και αρκετές φορές Έτσι, εγώ είχα πει μια προφητεία Δεν ξέρω τι βλέπω Θα στην πω τώρα Λοιπόν ε... Πε στον κύριο Λιγερό μετά να μα πει το πρόγραμμα. Το τερ, πω. σε παρακαλώ. Τερ ή τερ. Δώσε ρε Νίκο μια ορθογραφία τη προκοπή βρεγόρι μου. Πόσα καταλάβω κι εγώ και να το μεταφέρω σωστά. Αυτό λοιπόν, μήπω είναι ο ειδικό για τα στρατιωτικά θέματα. Όχι, όχι, είναι ένα φίλο ακροατή κάθε βράδυ εδώ. Ωραία. Ε, να πω καλησπέρα στο φίλο μου τον Κεψελιώτη, έχει να φας το ξύλο τη ε, να μην πω, θα μιλήσουμε αύριο στο τηλέφωνο που χάθηκες. Ε, η Γερμανία λέει τους έβαλε να κλείσουν τα σύνορα για να μην φανούν οι Γερμανοί ρατσιστές. Ε, εντάξει, αυτά είναι γνώστα, δεν είναι τώρα να απαντάμε σε αυτό. Ε, η ουσία είναι ότι το ζουμί βγαίνει ότι από τις εξορίξεις θα πάρουμε το τίποτα ίσως και θα μας την κάτσουν πάλι την Πάρκα Νίκο και ο κόσμος, σου το λέω πακετάκι τώρα, έχει μία απογοήτευση ΙΤΕΡ, γιατί Γαλλία. ας πούμε δεν κοιτάζουν Και ήταν... όλοι φοβούνται <σχελίδι> και εγώ προβληματίζομαι αρκούντος Νίκο <σχελίδι> με το ντου, αυτό που γίνεται από παντού, από 100 κράτη. Δηλαδή, είναι τόσο στημένο που αφού είμαι καλό άνθρωπο και φέρνω ανθρωπιστικά του μετανάστε, γιατί με κυνηγάνε για λαθροπερίεργο. Αυτό είναι το ερώτημα. Okay. Γιατί Δεν είναι η μεγαλύτερη μπίζνα, ξέρω εγώ, που έχει γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχουν οικονομήσει πολλοί πάρα πολλοί άνθρωποι ανυπαρκή. Είναι 5.000 το κεφάλι επί κάτι εκατομμύρια που έχουν διέλθει από όλα αυτά τα χρόνια. Τα εγώ ρωτάω απλά το εξή. γιατί δεν εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο ναι. και δεν λέμε ότι δεν μπορείς, να πάρεις, δεν μπορείς να πάρεις πολιτικό άσυλο από μια χώρα που δεν είναι η πρώτη που βρίσκεσαι χωρίς να είναι σε εμπόλυμη κατάσταση. Αυτό πλέον το έχει καταλάβει και ένας που δεν καταλαβαίνει από τα που λες εσύ εφημερίδες, διάφοροι αναλυτέ εγώ η κυβέρνηση κάνει ότι το καταλαβαίνει αυτό όμω και χτίζει hot spot και νοριά τους σε όλη, τη, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, ε, κλείνει μερικά. Το, σήμερα χτες. Ναι. Ε. στι συνθήση σε λέξεις, σήμερα. Γιατί το έκλεισε. Θέλω να μου πεις γιατί έχεις ενημέρωση νίκο εάν το πηγαίνει λάου λάου γιατί του έχουνε κόψει το μανίκι το αριστερό μην του φάρουνε και το δεξί σιγά σιγά του κούλι θα το δεχτώ. Όχι, okay, εγώ δεν λέω, δεν κάνω αναλύσεις και να ξέρεις κάτι, αν μια κυβέρνηση δεν κάνει καλά πράγματα για την Ελλάδα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Για yeah, πες το, αυτό Αλλά είναι προ... ξαναλέω. προχωρημένο. Ξαναλέω ότι αν πραγματικά λειτουργούν ορθολογικά, τότε το αξίζουν. Αν δεν το κάνουν, τότε δεν το αξίζουν. Ναι. Εγώ δεν έχω κολλήματα αυτά τα αριστερά και δεξιά από τη στιγμή που αυτό δεν ακολουθεί τον ελληνισμό. Ναι. Σωστό. Ωραία. Οικουμενικά το Σωστό. Άρα για μένα αυτό που έχει σημασία είναι <coughs> αν προχωράμε. Αν προχωράμε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτέ τι κινήσει. Στην αρχή ήταν του τύπου θα ανοίξουμε παντού hot spot. Οκ. Και, και, και θα γίνουν και παντού μια συμπληρώνει εδώ ο φίλο μου από την Κυψελή. Ναι. ναι Άμα και... γίνει αυτή η Διασπορά Νίκο. Όχι μόνο αυτό, γιατί για να συμπληρώσω το συμπλήρωμα του Κυψελιώτη είναι ότι εδώ θέλουν να του βάλουν και σε μοναστήρι. Δεν είναι παρανοϊκό αυτό. Δηλαδή, το να πάρει ανθρώπου, οι οποίοι είναι όλοι μουσουλμάνοι, ναι. και να πα να του βάλει σε ένα μοναστήρι, υποτίθεται για να του βοηθήσει. Δηλαδή, τι είναι, για να μάθουν που είναι ο Χριστό. Και όταν πήγε ο Τζερόνιμο στη Λέσβο και είχε βγάλει το Σταυρό για να μην του ανοχλήσει. Ναι, άρα εκεί πέρα στο μοναστήρι τι θα κάνουν, α πούμε. Είναι παράνοια αυτό, εννοεί, ή δεν είναι. Όχι. Δηλαδή, δηλαδή. Για μένα είναι στα όρια του γελίου. Δη... Μα καρ να ήταν μόνο γελίο, Νίκο. Είναι παρανοϊκό. Πώς δηλαδή, δηλαδή οι μα ηρωνεύονται ή αυτού. Γιατί και για αυτοί έχουν μια αξία στο πιστεύω του. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, θα πα πώς... τώρα χριστιανού να του βάλει σε τζαμιά και μουύτε. Δεν μπορώ να το συλλάβω. <laughs> <laughs> Κι όμως το έκαναν. Αυτό είναι το απίστευτο. Εγώ, όταν το άκουσα για πρώτη φορά, νόμιζα ότι ήταν fake news. Όταν το είδα ότι δεν ήταν, λέω Παναγία μου, τι πάνε να κάνουν πάλι. Και ρωτάω, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι, ε, εφόσον έχουν τα πιστεύω του, εκεί του βάζει. Μήπω του κάνουν πλάκα. Μήπω από όξου βάζανε και χοιρινά σε κάνα ενό μαγειρίο, δηλαδή η κατάσταση ξεφύγει, <laughs> Νικόμο. Μεσόρι. Ωχ, λε μου. <μες>, <laughs> <είστε, πόρνα>. μου. <laughs> Εκτό <laughs> αν έχουν τέτοια πολιτική από κάτω, underground, Νίκο, και δεν το έχει πιάσει ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένα. Και σου λέει θα τους πάμε στα μοναστήρια, να τους εκδικηθούμε. Αυτοί λένε no good. Να σας πάμε, να σας ταΐσουμε. Το εινομαγείριο εδώ έχει μόνο γουρουνόπουλα. Οπότε σου λέει πάνε να φύγουμε γρήγορα. <coughs> Έχετε λάθει στο γελιονίκος <laughs> και το γουστάρω πολύ. Λοιπόν, μάλλον αυτό είναι, Νίκο. Υψηλή πολιτική λέγεται αυτό. Κοίτα, αν πραγματικά η πολιτική του <laughs> <laughs> είναι τόσο βαθιά, μάλλον θα την καταλάβουμε μόνο όταν θα είμαστε ε, μα έτσι όπω μου το λες, άρα εγώ σου ξαναλέω ε, δεν έχει νόημα αυτή η διαδικασία δεν είχε νόημα από την αρχή είχαμε ήδη αναλύσει τη συμφωνία που είχαμε κάνει με την Τουρκία και τις είχαμε δώσει τότε ω Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί πακέτο ναι. και μάλιστα το προωθήσαμε αυτό στην Ελλάδα να του δώσουμε τρία δισεκατομμύρια ναι. για να στέλνουν. μα στέλνουν να δελαθούμε τα ανάσταση με το στάγονόμετρο και μετά καταλάβαμε ότι αυτό είναι απλώ ένα μέτ Πήραν και τα λεφτά, δεν πήραν ευτυχώς. Και στείλαν όλους από εδώ. Ναι, δεν στείλαν ευτυχώ τα επόμενα. Αλλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνουμε ότι με ποιον πας να κάνει συμφωνία με την Τουρκία. Με την Τουρκία. Δηλαδή ποια συμφωνία διατήρησε η Τουρκία ποτέ και, και πραγματικά ποτέ. Δηλαδή, την τήρησε. Στην πραγματικότητα καμία. Άρα λέω απλώς ότι για να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα πρέπει να κοιτάξουμε ότι Φτιάχνουμε υποδομέ για, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτού του ανθρώπου να μείνουν στην Ελλάδα, αφού οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Μπράβο. Και το άλλο που ενώ μπαίνουν, λέει, δεν του αφήνουν να φύγουν. Και του τρέχουν και του κυνηγάνε. Α το να φύγει, ρε παιδί μου. Ωραία. <coughs> Λέω, άμα θε μια πολιτική που να μην είναι ρατσιστική, είναι πολύ απλό. Εφόσον α πούμε σου λένε ότι θέλουν να πάνε στη Γερμανία, βοήθησέ του να πάνε στη Γερμανία. Ναι. Έστω και κάνοντα τα στραβά μάτια. Εγώ δεν σου λέω καν να κάνει τα στραβά μάτια. Ξέρετε πόσα λεωφορεία νοικιάσαμε όταν ήταν όλα ανοιχτά για να μπορούν να μετακινηθούν. Μα τώρα έχουν τσουβάσει τα λεωφορεία και κάνουν βόλτα όλη την Ελλάδα. Και έχουν βγει τα χωριά, έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται. Μου λέει εδώ ένα φίλο, δεν κάθονται. Εντάξει, είναι για το θέμα τη πίστεω. Γιατί θέλουν να είναι στι πόλεις για να γίνει. Όταν πέσει η εντολή, εάν και πέσει. Εφόσον... Η αλλίωση εννοεί, φαντάζομαι. Αλλίωση, και αν μαγίνει καμιά στραβή, να πέσει η εντολή να είναι στην πόλη. Να είναι στο χωριό, πάνε στο βουνό, δεν είναι ενεργό σε τυχόν γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Αυτό ναι συμβούνε, το καταλαβαίνω. εντάξει. Δεν θέλω να μπω σε πλαίσιο. Όχι, να μην μπει εκεί. Απλά ναι, το αναφέρω... ωραία, Αλλά λέω απλώ ότι εφόσον δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Εμείς, γιατί δεν τους βοηθάμε Δεν μπορείς να μην κάτσουμε πολύ σε αυτό Να το γυρίσω Επειδή αυτό είναι ένα σύστημα Από το 24 που δουλεύει Του καλέργη το σύστημα Και πάνε να κάνουν μια μυγαδοποίηση Στην λευκή φυλή και παντού Είναι ξεκάθαρο Δηλαδή άντε ήρθαν εδώ γιατί είμαστε στα σύνορα Η Σουηδία έχει γίνει Ισλάμ Η... Το Λονδίνο έχει Ισλαμιστεί Μουσουλμάν όπω το δήμαρχο κλπ. Άρα είναι σχέδιο. Το Γιβραλτάρ περνά κολυμπόδια. Γιατί περνά κολυμπόδια. από το Γιβραλτάρ. Και ναι. δεν πάνε. Στη Μάλτα δεν πάνε. Ένα Μικηό Βαπόρ ήτανε με γερμανική σημαία και πήγαινε στη Λαμπετούσα. Αφού είναι γερμανική σημαία, ρε φίλε. Για δεν πα στο Αμβούργο. Άρα κάπου γιατί είναι σχέδιο. Το ξέρει πολύ καλά ότι θέλουν να περάσουν από την Ιταλία. Ναι. Το άλλο που λες τώρα για εργατικά χέρια, φτιάχνουν εργοστάσιο στην Αφρική. Πρέπει να φέρει τον Αφρικάνο εδώ. Επιτέλους, Ωραία. Τώρα μιλάμε επικοδομητικά. Αλλά δεν έχει σχέση μόνο με την Αφρική, έχει βέβαια σχέση και με τη Μέση Ανατολή. Το θέμα ότι αυτοί οι λαοί μετακινούνται μόνο και μόνο εκεί που βρίσκουν πόρου. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι, γιατί δεχόμαστε ενώ άλλε χώρε δεν το κάνουν πια, πολιτικό άσυλο για έναν άντρα νέο ο οποίο έχει αφήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στην περιοχή όπου υποτίθεται εκεί πέρα κινδυνεύουν από γενοκτονία. Και έχασε τα χαρτιά του, αλλά το κινητό, μια παντόφλα, ένα μισήλι δεν το χάσε. Όχι. Εγώ λέω απλώ ότι τώρα να ξέρει. το ε... οποίο δεν του το κατάσχει, να Γαλλία του κόψει και την επικοινωνία. Δεν δέχονται πια τέτοιου τύπου αίτηση. Διότι θεωρούν ότι πρέπει να είναι οικογενειακή. Δηλαδή, άμα δεν βλέπω μια ολόκληρη οικογένεια που προσπαθεί να σωθεί από ένα χωριό που ξέρουν από πού είναι. Ναι. Δεν κάνουν τίποτα. Εμείς όμως συνεχίζουμε κανονικά να βάζουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις στο ίδιο σακί, θεωρώντας ότι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Άρα, λέω απλώς ότι και οι άνθρωποι που πέρασαν και θυμάστε τα είπαμε από τη Λέρο και τελικά κατελήξαν στον Πατακλά ναι. από εδώ πέρασαν. Ναι. Ναι. Άρα, πρέπει απλώ να τους διαχωρίσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να μετακινηθούν για να βρουν ένα άλλο μέλλον στη ζωή του. Είναι άλλοι που θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Έχουμε βέβαια και κατάσκοπου, έχουμε βέβαια και ε, ανθρώπου τη τρομοκρατία που είναι ανάμεσά του. Αλλά άμα δεν του διαχωρίσουμε με Μα αυτό. τον τους τρόπο. Μα δεν του ψάχνουν το και ανοίγω. Δεν του ψάχνουν αυτό, Είμαι υπάρχει. με το σακίδιο τώρα. Μπαίνω μέσα και έχω πέντε περίστροφα και ένα κιλό κόκα. Πεντακόσια άτομα είναι πεντακόσια κιλά. Την ημέρα μπαίνουν. Έχει πέσει και η τιμή τη κόκα, ξέρει, δεν είμαι ενημερωμένο σε αυτό το δοδόν. Ναι. διαβάζω, το μαθαίνω και αυτά. Λοιπόν, Εγώ τι θέλω να πω. Δεν Και δεν του ελέγχει κανεί τυπικά. Τυπικά, αλλά εδώ, άνοιξε το τσαντάκι σου, ρε φίλε. Άνοιξε το τσαντάκι σου. Δηλαδή, τόσο, τόσο πια, Ας πούμε, λέει ένα φίλο εδώ από την Κέρκυρα, ο οποίο ναι. ήταν, ήτανε γιατί είναι ένστολος στη Σάμο Οκ. πρόσφατα. Ναι. Δύο μήνε, τρει. Και μου έλεγε διάφορε ενημερώσει από εκεί, γίνεται τη Κακομήρα. Αυτή τη στιγμή μου λέει: Αν πέσουμε εμεί, τότε θα έχει πέσει η Ευρώπη. Όσο κρατάμε εμεί, κρατείται και η Ευρώπη ω Ευρώπη. Και δεν νομίζω ότι έχει άδικο. Όχι, Ενώ όχι. πάντα καταλάβα, με. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν έτσι. θεωρώ ότι έχει άδικο. Και επιπλέον ο άνθρωπο, ειδικά επειδή έχω αρκετέ επαφέ και με τους αρετηρικού, ξέρω ακριβώ και τι γίνεται και στη Χιό και στην Μυτηλίνη και στη Σάμμο. Ε, στην πραγματικότητα όμω, ε, Ρώτατον. Υπάρχει τοπικό εμπόριο από του δικού μας. Ο, ναι, αυτοί κοιτάνε το σήμερα, δεν βλέπουν το έργο Όχι, της καταστροφής. Όχι, υπάρχουν μερικοί που παίρνουν ακόμα και τα κουπιά, τις βάρκες. Όλα. Ξέρουν σε ποια σειρά θα πάει ο καθένας υποτίθεται και να πάει να σώσει άλλος. Ναι, ναι. Είναι μερικοί που πουλούσαν σκηνέ και έχουν πλουτίσει και ρωτάω. Εδώ φτιάχτηκε, λέει, ειδικό εργοστάσιο στα παράλια απέναντι για αυτές τις βάρκες τη μιας χρήσης δύο που είναι για να έρχονται από εδώ. Ναι. Πέντε χρόνια είναι αυτή η πίσνα, δεν είναι τώρα. Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς πώς αποδεχόμαστε και δεν καταγγείλουμε τους δικούς μας που βγάζουν λεφτά χρησιμοποιώντας με ανακύκλωση αυτές τις βάρκες. Γι' αυτό σου λέω υπάρχει μια σιζοφρενεια και λένε φρόντα εξωτρονικό κλπ. Ο δορυφόρος σήμερα Εγώ, έχει... Εγώ Πάνος μπορώ να σου πω ότι όταν περνάει η Frontex δεν περνάει τίποτα. Όταν φεύγει η Frontex περνάει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι σήμερα η τεχνολογία λένε ο δορυφόρος ναι. άμα ζουμάρει περνάει τέσσερα πατώματα σκυρόδερμα και μπορεί τώρα εδώ που είμαστε να δει και τους σπόρους από την παλάμη μα. Και δεν, και δεν, δεν μπορούν έτσι, να ναι, δουν σημείο, τι γίνεται ε? απέναντι και ποιοι έρχονται ο δορυφόρο. Λοιπόν... Κάτι δεν γίνεται και κάτι είναι συνεννοημένο. Και θέλω να καταλήξω για να πάμε λίγο παρακάτω. Το ξέρεις πολύ καλά και ακόμα και με τις τρομοκρατικέ ε, ε, περιπτώσεις ξέρουν πότε περνάνε οι δορυφόροι. Ναι. Ναι. Ωραία. Άρα γιατί είναι ανάγκη πούμε, να το βλέπουμε στα έργα, να το καταλάβουμε. Ε, όταν γίνεται προ το βράδυ αυτό τώρα που χινίνε μία δεν θες ούτε δορυφόρο, το Δηλαδή Αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι... Το πρόβλημα ποιο είναι, εμείς με τη Συρία ασχοληθήκαμε στην αρχή, όχι, Καθόλου. με το Ιράκ, τίποτα, Καθόλου. ασχοληθήκαμε μόνο όταν ήρθαν, άρχισαν να έρχονται, όταν μας, τον, όταν μας ακουμπήσανε. Ωραία, εγώ λέω απλώς ότι και σε αυτό το επίπεδο και η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει με πρωτοβουλίες, το βλέπω στην Ευρώπη οτιδήποτε έρχεται το χριστιανικό, του ξαναπηγαίνουν πίσω και του βοηθάνε στο χωριό του για να μείνουν εκεί. Γιατί ο καθένα θέλει να μείνει στο χώρο του, στην πατρίδα του. Έτσι. Ωραία, εκεί που είναι η τάφη των προγόνων του. Και λέω, εμεί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρει κάτι, όταν λέμε απλώ είναι κακό να έρχονται πολλοί, εμεί τι κάνουμε για να μείνουν εκεί. Τίποτα. Όταν μιλήσαμε πρώτα απ' όλα για το ανάλογο από την Μεσόγειο, Μεσογειακή Ένωση που ήταν. Για να ενισχύσουμε και τι αφρικανικέ χώρε έτσι ώστε να μην έρχονται συστηματικά στην Ευρώπη και να μπορούν να έχουν πόρου στην Αφρική. Στην αρχή γελούσαμε. Και ο, ο, Σαρκοζή αυτό. Αυτό. Πώς? ο Σαρκοζή το είχε πει αυτό. Πώ? Ο ο το είχε πει. Και γελάγαν όλοι. Και όμω τώρα για ποιο πράγμα συζητάμε, για κάτι εντελώ το ανάλογο. Δηλαδή και για την Αφρική και για την Ασία. Άρα για να είμαστε σοβαροί, να καταλάβουμε ότι ένα λαό που υποφέρει μετακινείται. Ένας λαός που έχει ιστορικό πλαίσιο θέλει να κρατήσει τη γη του. Από τη στιγμή που τον βοηθάς να μείνει εκεί πέρα και να αναπτύξει του δικούς του πόρους χωρίς να έχει ανάγκη να πάει εξορία μόνος του ή να μπει σε αυτή τη διαδικασία γιατί μην ξεχνά όταν το βλέπω ας πούμε, με τις υποθέσεις των μαροκινών που εκεί πέρα είναι ακόμα πιο αστείο γιατί όπως το είπες πολύ σωστά το Μαρόκο ουσιαστικά είναι κάτω από την Ισπανία και δεν μπαίνουν από την Ισπανία ή να πάνε Γαλλία, yeah. αλλά έρχονται από την Τουρκία. Που κάνουν το γύρο τη λεκάνη Μεσογείου να μπουν από εδώ να ξαναπάνε στη Γαλλία. Δηλαδή oh, yeah. αντί ένα χιλιόμετρο, κάνουν 35. Άρα λέω, δεν είναι μόνο ένα χιλιόμετρο, ε, όχι είναι. Σαμαθηματικό. Άρα λέω απλώ ότι ε, αυτό που γίνεται όμω είναι ότι γίνονται αυτέ οι απελάσει και του επιστρέφουμε στο Μαρόκο. Το θέμα είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μιλούσε ποτέ για απελάσεις, ενώ έκανε πολλές. Ναι. Το ξέρεις αυτό? Ναι, το ξέρω. Ωραία. Ρωτάω, γιατί δεν μιλούσε για απελάσεις, αφού γινόταν σαν... Δεν ξέρω. Γιατί δηλαδή ήταν καθαρά ψηφοφορικό. Ναι. Άρα έκαναν τη δουλειά του κανονικά σε επίπεδο κρατικό, ναι. επέστρεψαν... Οι άνθρωποι και μπορώ να το πω και σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μαρόκο χωρίς mm. κανένα πρόβλημα, mm. είχε βγάλει και, αμάσια και στο ιστοσελίδα όπου οι οικογένειες μπορούσαν να βάλουν, να καταθέσουν λεφτά για να μπορούν να τους επιστρέψουν με αεροπορικό εισιτήριο και λέω, αυτό δεν μαθεύτηκε όμως. Να ξέρετε ότι απελάσεις γίνονται και ακόμα και τώρα γίνονται. Το θέμα είναι ότι συζητάμε πάντοτε για την ίσο. Στο ίστονο. σχέση σχετισμό των, των ρυθμών των απελάσε ε, Αν έρχονται 500 νόμαστε. και φεύγουν 12 ναι, Εντάξει, Το δέχομαι αυτό και θα μου το λες πάντα Το πρόβλημα είναι ότι μπορείς να μου βρεις Τι χέρις απελάσεις Να σου βρω Ναι Δηλαδή να το κοιτάξει πιο σοβαρά. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μου λε, εγώ άκουσα αυτό, άκουσα αυτό. Ωραία. Για τι απελάσει, γιατί εφού αυτό είναι επίσημο. Και το ξέρει ότι οι απελάσεις από ξένου πολίτε γίνονται πάνω με διαρμηνέα, αλλιώς είναι απαγορευμένες. Εγώ ξέρω πάντως Άρα, ότι... μια διαδικασία δικαστική. Ναι. Έχω άνθρωπο στη Frontex φίλο μου, αστυνομό, ναι. ο οποίο σε πτήσεις που πήγανε 50 ή 80 απελαθέντε Άνοιξε η πόρτα, του κατεβάσανε mm -hmm. τη σκάλα και ήρθε ο Πακιστανό αντίστοιχο εκεί και λέει: Ξαναπάτε του πίσω, ό,τι του θέλουμε. Και του πήρανε πίσω, του αμώλισαν στην πίστα. Αυτό που σου λέω μου το έχει πει ο ίδιο. Όπω εδώ πιστεύω. ο φίλο μου το λέει τώρα: Γιατί Τα λεφτά αυτό... που του δίνουν για να έρθουν, του στάζουν τη γη τη επαγγελία. Πού τα βρει τα λεφτά, Αυτή το μεροκάμα του τσιναδολάριο την ημέρα και βρίσκουν mm -hmm. πεντοχιλιάρα. Πει το τι βρίσκουν. Ξαναλέω, μην ξεχνά ότι δεν έρχονται μόνο φτωχοί. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι πάμπλουτοι του πλανήτη που έρχονται εδώ πλέον. Όχι, αλλά μπορώ να σου πω ότι είναι αρκετοί αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Εδώ, Μέση Ανατολή, η Συρία, ναι. Οι άλλοι τώρα από τα πάτη τη Αφρική τι λεφτά να έχουν, Νίκο. Για όχι, το όχι, όχι, όχι. Αυτοί το θεωρούν ότι απλώ είναι μια ευκαιρία ναι. ότι μέσα σε αυτή τη μάζα θα μπορέσουν να χωθούν κι αυτοί. Να χωθούν κι εγώ. Εντάξει. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε ναι. όσο αφορά το πλήγμα που έχει υποστεί η Συρία και το Ιράκ. Και ούτε βέβαια το οικονομικό υπόβαθρο. Μην τα μπερδεύουμε. Σωστό. Λοιπόν, ε, πάμε στου γείτονε μας και λίγο είναι ότι Ανατολική Μεσόγειο να το μαζέψουμε σιγά σιγά ναι. και θα Πες έχουμε μου. την ευκαιρία να ξαναπούμε. Πώς βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται. Εγώ σου το είπα, τώρα περιμένω τα δεδομένα να ενεργοποιηθούν. Ε, Υποστηρίζουν ότι... οι Αμερικάνοι, τους εγκαταλείπουν τους Κουρδούς αυτά τον εφώναξε στην Ουάσιτον. 15 ώρες έκατσε γίναν διαδηλώσεις κάτι παίζει και δεν το έχουμε καταλάβει όχι είναι απλώ τα θέματα ισορροπίας και άκουσα τα... μάλιστα συγνώμη και για να ξέρεις και αυτό σαν απορία, ναι. ότι μάλλον οι s θα πάνε σε αποθήκη όπως πήγαν και η δική μας η 300 άρα του αρμέγουν τα λεφτά τον εβάλανε στη μέση και του κάνουν μασάζ ποιος το αρμέγει όρος. τα λεφτά η Ρώσκη Αμεριάννη Κοιτάξτε, ακουμπάει λεφτά για να ψωνίζει. Κοιτάξτε, ακουμπάει λεφτά για να ψωνίζει από του Ρώσους γιατί οι Ρώσοι μπορούν να συμμαχίσουν μαζί του εναντίον των Κούρδων. Γιατί θεωρούν οι Ρώσοι ότι οι Κούρδοι ούτω είναι πολύ προ του Αμερικανού. Ναι. Άρα, αν η Τουρκία αγοράζει τα S400, είναι γι' αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, έχει μια οικονομική εξάρτηση ναι. σε σχέση με τα θέλω τη και σε σχέση με το Κουρδιστάν που δεν θέλει να δημιουργηθεί. Απ' την άλλη πλευρά, όσο αφορά του Αμερικανού, ε, ό,τι και να γίνεται, μην ξεχνά ότι είμαστε στην εκλογική περίοδο. Σωστό αυτό. Άρα ε, δεν μπορούν να κάνουν μεγάλε κινήσει, οι οποίε θα ήταν θεαματικέ προ όφελο τη Τουρκία με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Άρα λέω ότι μην μπερδευτούμε, το να κρατάνε ισορροπίε πάνω κάτω είναι του τύπου ε, μη στέκεσαι και πολύ κοντά στον άλλον, αλλά δεν είναι ανάγκη να είσαι και πολύ κοντά σε μένα. Όταν μου λες τώρα για τα S-400 θα πάνε σε αποθήκη... Αυτό άκουσα τα έστρια... μια δύο μέρες. Οκ. Okay. Τα S-300 τη Κύπρου δεν πήγαν σε αποθήκη, πήγαν στην Κρήτη. Αυτό λέω. Ναι. Στην Κρήτη όμως είναι ενεργά. Είναι ενεργά. Βέβαια. Μας. Αφού είχε έρθει, είχε έρθει και επιτελείο από τη Ρωσία και έγινε και εκτόξευση. Δοκιμαστική. Βεβαίως. Αλλά αυτό ήταν πριν μερικά χρόνια σου λέω. Ναι, ναι, ναι. απλώ ότι. Ε, αυτό που γίνεται είναι ότι ποιο είναι το όφελος να τα βάλεις απλώς σε αποθήκη Το πιο πιθανό είναι να τα βάλουν αλλού Αλλά το θέμα είναι ότι με τέτοια εμβέλεια που έχουν Να τα βάλουν αλλού χωράνε ναι. Όχι, εννοώ πάλι στην Τουρκία Α, σε, σε γεωγραφικό σημείο εννοείς. ναι Ναι, Α, έχει ναι. μεγάλη σημασία σε ποια απόσταση είσαι από ποιον γιατί το 400 που έχεις στην πραγματικότητα μπορούν να χτυπήσουν και παραπάνω, γιατί αυτό το σύστημα ενεργοποιείται στα 800 ναι, ναι. ήδη αλλά το θέμα είναι ότι όταν μετά θες να ρίξεις με ακρίβεια, όταν το κοιτάς με αυτόν τον τρόπο τότε μπορείς να πεις εγώ τους πειράβλους τους θέλω εκεί ή αλλού τα θυμάσαι πολύ καλά γιατί εχει ζήσει και εσύ τον ψυχρό πόλεμο όταν μπαίναν αυτοί οι πείραβλοι μέσα στην Ευρώπη Όλο ο αγώνας δεν ήταν να τους βγάλουμε. Είναι πού θα τους βάλουμε. και αν ήταν αρ αρκετά κοντά από τα σύνορα, αν ήταν κοντά σε μια άλλη χώρα που μπορούσαν να την δουν επιθετικά και κτλ. Άρα λέω απλώ ότι όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο η ισορροπία παίζεται μεταξύ της Αμερικής και της Ρωσίας πάνω τέτοις σχέση με την Κίνα. Μπράβο. Αυτός είναι ο αντιπαλό τους, αυτών τον δύο. Σωστά. Άρα εκεί πέρα αυτό που συζητάμε πραγματικά στη Μέση Ανατολή άμα δεν το εξετάσουμε ως μια μεγάλη buffer zone για τις μεγάλες δυνάμεις δεν θα καταλάβουμε ποια είναι η συμπεριφορά που έχουμε με το Ιράν ποια είναι η συμπεριφορά που έχουμε με το Πακιστάν πώς Πρέπει να πέξει. δει και αν το κάδρο όλο ε, το κάδρο όλο όμως είναι αρκετά μεγάλο ναι όμως. Όμως. Όμως. Άρα και, ας πούμε όταν λέμε ότι το Πακιστάν έχει δεχτεί οικονομική πίεση από την Κίνα το ξέρει αυτό και ναι, το βλέπεις ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι έχει πλάκα. Το Πακιστάν είναι δυτικά της Ινδίας. Ναι. Ωραία. Κανένας δεν το επισημάνει αυτό. Ναι. Δηλαδή τι κάνουν ακριβώς οι Κινέζοι. Διασχίζουν εννοητικά, ναι. αφαιρετικά, την Ινδία και πάνε και πιέζουν το Πακιστάν. Το Στην πραγματικότητα αυτό κάνουν. Δηλαδή αποφεύγουν να έξω με την Ινδία... Το πιάνουν από το πάνω μέρος Και πάνε στο Πακιστάν. Και πάνε στο Πακιστάν. Το Πακιστάν όμω, σε ποια ζώνη επαφή, σε, γιατί όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Με ποια είναι. Είναι η μουσουλμανική χώρα. Ναι. Ωραία, που είναι δίπλα από μουσουμαρικέ χώρα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι, είναι άλλο πράγμα. Και οι κινέζοι είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Ωραία. Άρα, όταν μιλάμε για τα προβλήματα που έχουν στη ζώνη επαφή με την Ινδία και μιλάμε με του μουσουλμάνου ή με το θέμα των Κινέζων κτλ., και, και πετάει το Ερντογάν, θα πει: Εγώ θα του προστατέψω, πρώτα απ' όλα α πάει. Και είναι ακριβώ αυτό που έλεγε προηγουμένω, με έλεγε ο Ινδό: Άμα θέλετε, ελάτε. Να τα βάλει τι η Τουρκία με την Ινδία, Δεν γίνεται. Μα η Ινδία είναι και πυρηνική δύναμη. Η Ινδία στέλνει και πυράβλου στο διάστημα. Είναι και τι, πάει ένα, θα είναι πρώτη χώρα σε λίγο 1,5 της πάει, είναι 1,300. Σωστά, σωστά, θα, θα προσπεράσει και την, και την Κίνα. Άρα λέω απλώ ότι έχουμε λοιπόν μια χώρα που πάνω κάτω κάθεται στα αυγά τη, η Ινδία. Έχουμε μια χώρα που αρχίζει να παίζει εξωτερικά που είναι η Κίνα ενώ τόσους αιώνε καθόταν μέσα. Σωστό. Θέλει να επανεργοποιήσει τον άξονα του μεταξιού ναι, ναι, ναι. και αυτό είναι να αποφύγει τις κόντρες με την Αμερική στη θάλασσα. Και εμεί θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία να παίξουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πάνω κάτω όλο θα κάνει ένα αυτοκινητόδρομο πάνω σου και εσύ είσαι χαρούμενο. Θα είναι πάνω σου, δεν θα είναι δίπλα σου. Από πάνω θα περάσει. από ε. σένα. Άρα, λέω απλώ ότι όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, άμα κοιτάξει το κλειδί Τουρκία-Ιράν, μαζί, πακέτο, είναι αυτό που κλειδώνει την περιοχή. Ε, το Ιράν πιάνει τη θάλασσα από κάτω ή από πάνω. Όχι από πάνω. Το Ιράν δεν πιάνει από πάνω. Η Τουρκία από Η Τουρκία πάνω και, από πάνω. και ναι. το Ιράν τον κόλπο όλα. Άρα λέω απλώς ότι όταν θα πιάσεις αυτά τα δύο από το, σαν έναν λαιμό μπορείς να το διαχειριστήσεις διαφορετικά. Κατά συνέπεια, τι γίνεται. Ε, αποτελούν αυτές οι δύο χώρες ε, ένα ανάχωμα; Δηλαδή είναι ένας τρόπος να κλειδώσουν την περιοχή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Το πρόβλημα ποιο είναι είναι ότι παίζουν με τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι εχθρός του Ιράν. Παίζουν βέβαια με την Τουρκία, στην περιοχή είναι και το Ισραήλ και εδώ τους δημιουργούν πολλά προβλήματα και γι' αυτό προσάχνουν για ισορροπίε και ζώνες επιρροής. Άμα τα δούμε με αυτόν τον τρόπο, ναι. ε, εμένα μου θυμίζει και σχήματα που έχουμε στο ΣΚΑΚΙ με τη ζώνη επιρροής, με την έννοια της προφύλαξης, αλλά που έχουμε και στον ΚΟΥ, με τη ζώνη καθαρά τη επιρροής που πέτρε. Και επειδή ελέγχουν μια περιοχή χωρίς όμως να είναι μέσα αυτή την περιοχή, όπως είχαμε ένα μεγάλο μόγιο, ναι, ναι, ναι. τότε δείχνουν προς τα πού πηγαίνει η πίεση. Ναι. Και εγώ αυτό που βλέπουν είναι ότι αποφεύγοντας την Ινδία, κάνουν κάτι θεαματικό οι Κινέζοι, γιατί αποφεύγουν την Ινδία, πάνε κάτω από την Ευρώπη και χώνονται μέσα στην Αφρική. Ναι. Και χωνονται μεσα στην αφρικη και δεν το συζητάμε. Κανεί δεν το συζητάει. Ναι, αλλά όταν οι Κινέζοι μπαίνουν στην Αφρική, έρχονται με τα πάντα. Έρχονται με το εργοστάσιο, έρχονται με τι κατοικίε, έρχονται με ένα dumping effect και μετά στείλουν οι Αφρικανοί. στείλουν όλο το παιχνίδι, όλο το construction, πακέτο. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι οι Αφρικανοί ξέρουν καλά του Ευρωπαίου και ξέρουν ακριβώ τι σημαίνει απικία. Δεν ξέρουν καθόλου του Κινέζου. Ναι, αυτό οι είναι απίστευτο. Οι Κινέζοι ένα λειτουργούν εντελώ διαφορετικά. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ επικίνδυνο πλαίσιο, γιατί είναι μια χώρα που έχει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση, η Κίνα. Είναι μια χώρα που έχει ιστορία. Έχει τρομερά χαμηλό κόστο παραγωγή. Οκ, okay, εγώ επανέρχομαι στα ιστορικά πρόσφατα. Συγγνώμη. Είναι μια χώρα που φτιάχτηκε πάνω σε γενοκτονίε. Ναι. Ξέρεις, η μεγάλη μάζα σου επιτρέπει πολλά πράγματα. Όταν κοιτάς τι έγινε με τις δυναστίες, τι έγινε με τις περιοχές Ζαο, Κιν, Κι και κοιτάξεις πραγματικά πώς δημιουργήθηκε, αυτό είναι πιο μετά, ότι πώς δημιουργήθηκε η πρώτη αυτοκρατορία είναι εξοντώνοντας όλους τους Στην νοοτροπία την Κινέζικη, σε πολεμικέ φάσει, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αφανίσουν μια περιοχή, όντως. Okay. Ε, εμείς δεν έχουμε κάτι το ανάλογο. Έχουμε γενοτονίες, έχουμε ας πούμε τον Στάλιν με τους Ουκρανού, έχουμε ε, ε, τον Χίτλερ με τους Εύρεους, έχουμε τα έχουμε ζήσει αυτά, ξέρουμε τι είναι. Έχουμε και βέβαια και με τους Τσιγκάνους, τους Αθίγανους, ή τους Ρωμά ή τους γήφτους, γιατί όλοι αυτοί είναι το ίδιο πλαίσιο ανάλογα από που ήρθα. Ναι, ναι, ναι. Όμω, στην Κίνα δεν λένε ποτέ τη λέξη γενοτονία. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του. Λένε επίλυση. Επίλυσης. Mm. Μάλιστα. Δηλαδή ένας τρόπος επίλυση του προβλήματος. ούτε ή άλλω, το ξέρει ότι χρησιμοποιήθηκε και στην Ευρώπη η έσχατη λύση σαν έκφραση. Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό το λέω σαν επίλυση. Θυμάσαι ότι στα Κινέζικα, κρίση και ευκαιρία είναι. Το ίδιο. Το ίδιο ναι. Έχω πάει εγώ στην Ταϊβάν και έχω υπόψη μου. Η Ταϊβάν. Από τη δεκαετία του 90. Ναι, αλλά είδα είδα το εργάκι. Εντάξει, το είδε το εργάκι, αλλά το θέμα είναι ότι μερικέ φορέ τα μπερδεύουμε. Δηλαδή η Ταϊβάν δεν είχε καθόλου αυτήν την νοοτροπία, ούτε τον Χονκ Ναι, γι' αυτό και αποσχεστική και έκανε την εθνικιστική Κίνα ο Τσανγκάη Σεκ. Σωστά. Αλλά θέλω να σου πω ότι. και άνθρωποι που θυμούνται τον Μπρουσλι θυμούνται ότι ήταν από τον Χονκ όχι. Ε, δεν θα έβλεπαν τα ίδια έργα. Ναι. Μα γι' αυτό και έπαιξε την Αμερικανιά του. Σωστά. Σωστά. Αλλά δεν ήταν μόνο μια Αμερικανιά, ήταν ένα συμμαχικό πλαίσιο που το έχουμε ακόμα και τώρα. Ναι. Αλλά λέω, την ώρα που συζητάμε για αυτά τα θέματα, όταν σου μιλάω εγώ για την Κίνα και είναι οι μερικοί που αναρωτιούνται τι κάνουν, γιατί εμεί δεν παίρνουμε θέση ξεκάθαρα σε σχέση με το Χονγκ Κονγκ. Εδώ δεν παίρνουμε για τη Βόρεια Ήπριονίκο. Ναι. Εγώ θυμάμαι και στο θυμίσω αν δεν το θυμάσαι γιατί τα, τα παρακολουθήσει. Αρχέ δεκαετίας σε 90. Έχουν ανοίξει τα σύνορα, γίνεται αυτός ο οργασμός που αλλάζει το παιχνίδι ναι. και θυμάμαι τον Ανδριανόπουλο τη Νέα Δημοκρατίας και λέει υπάρχει μια συνέντευξή του σε μια εφημέριδα και λέει όταν ξυπνήσει ο γίγαντας με τα γυάλινα πόδια, εκείνα θα τρέχουν όλοι. Αρχάς 90. Πάμε 30 χρόνια. να το, το έργο. Να ξέρεις ότι το αρχά 90, θυμάσαι και το 89. Που αλλάζουν το παιχνίδι με το τείχος και όλα αυτά. Αυτό όχι, εννοώ. όχι, όχι. Εννοώ και το Τιένανμέν. <coughs> Τιένανμέν, ναι. Ωραία, τότε είναι. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Όχι, να εκείνη ξέσω... την περίοδο ακριβώς. Ωραία. Άρα λέω απλώ ότι ο Αλάν Περφίτ έγραφε αυτό ότι είναι ένας γίγαντας. Αυτός ο γίγαντας έχει ξυπνήσει. Αυτό ακριβώς. Έχει ξυπνήσει. Μέσα σε μια γενιά έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Ναι, αλλά εδώ, άμα οι ε, περισσότεροι Έλληνες, επειδή δεν κοιτάζουν καθόλου αυτό το θέμα, θεωρούν ότι απλώ είναι καλό να πηγαίνουν να αγοράζουν όλα και κινέζικα. Γιατί το παίζουν στην τιμή, γιατί έχουν, με έχουν εξαθλειώσει οικονομικά, Νίκο. Ναι, αλλά σε έχουν εξαθλειώσει οικονομικά και στο Πακιστάν. Είναι η τεχνική ναι. τη Κίνα. Ναι. Η Κίνα κάνει dumping. Όταν τη βάζει δασμού, είναι το κράτο που πληρώνει και όχι οι Είναι το κράτο, ναι. Μα αυτοί χρηματοδοτούν και τα Chinatown ανά τον κόσμο. Και του επιχειρηματίε στην Ελλάδα εγώ... που ανοίξανε και βλέπει κάτι σούπερ μαγαζιά στην Παλίνη, στο Γεράκα, στην Αθήνα, κάτι αποθικάρε. Και λε καλά, ρε παιδί μου. Το άφησε ο γιατί τον σφίξανε και το παίρνει ο λες, πού βρήκε τα λεφτά. Τον χρηματοδοτεί. Η Κίνα, το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Ωραία, και εφόσον μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο... Κάνει αυτό το παιχνίδι και μετά έρχεται το κεντρικό κράτος και η Κόσκο και σου τα παίρνει γύρω γύρω. Πρόσεξε όμως, η Κίνα όταν χρηματοδοτεί δεν είναι ποτέ επιδοτήσει, Ναι. Είναι πάνω δάνειο. Ναι. Σε Ωραία. στηρίζω, προχώρα. Και εγώ από χρωστά. Δεν θα του πίσω. Ε, βέβαια. Πολύ απλώ. Άρα, λέω απλώ ότι όλοι αυτοί που πόνταραν σε ένα εύκολο χρήμα με τέτοιε επενδύσει πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε επίπεδο στρατηγική γιατί δηλαδή δεν έχει ανθεκτικότητα. Και τα πράγματα αυτά τα ζούμε στην Αφρική. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμεί έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε διαφορετικοί. Άρα, δεν θα έχουμε τι ίδιε επιπτώσει. Ρωτάω. Είμαστε τώρα, στο ρήμα, νομίζω. Στο, στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν υπάρχει Chinatown. Κατεβαίνοντα την πυραιώς δεξία από μέσα όλα. Ωραία. Αυτό, όλα. αυτό υπήρχε όλα. μαλλιά. Όχι. Ρωτάω πώς γίνεται Έλατε. και ποιος το υποστηρίζει οικονομικά. Ποιος πάει και αγοράζει συστηματικά ρούχα φτηνά. Επειδή είναι απλώς εξαθλειωμένος. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτό είχε αρχίσει και πριν. Μια χαρά είχε αρχίσει. Χαλαρά. Χαλαρά. Τώρα χόντρινα. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι όταν όλος έχει και οικονομικές δυσκολίες, σίγουρα θα πάει να πάρει κάτι... Ε, ευθυντό, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω ότι την ώρα που το κάνει θα κλείσει η ελληνική επιχείρηση. Αυτό είναι το θέμα, Νικό. Ε, ναι. Σφαιρικά. Τώρα αυτό συντονιστήκαμε. Είναι. Άρα λέω απλώ ότι... Και εμείς εδώ λέμε μόνο ελληνικά προϊόντα και αν έχει στο γειτονιά το μίνι μάρκετ και 5-10 λεπτά πιο ακριβά ένα προϊόν, Πάρτο για να τη στηρίζει στην οικογένεια του Ελλήνα που σπουδάζει το παιδί του, ή αλλιώ θα κλείσει ή θα φύγει. Και γι' αυτό θα είναι καλό να το σκεφτούμε και με τα μακεδονικά προϊόντα που θα έχουν αυτή τη σήμανση. Γιατί δηλαδή όπω του είπε, κάντε για οικονομικού λόγου ή για λόγου εγωισμού, σημασία είναι να πετύχει γιατί είναι ένα τρόπο πολύ καλή άμυνα πάνω σε αυτό το θέμα. Και πρακτικό, ναι. στο οποίο μπορεί να συμμετέχει ο καθένα. Λοιπόν. Ε... Τώρα ξέρεις ότι είμαστε αύριο ναι. ναι Και δεν μιλάω για την Αυστραλία Όχι Μιλάω και για την Ελλάδα Ναι έχει γυρίσει ημέρα. μέρα ναι. Είσαι εδώ δύο τώρα <laughs> Είσαι από χτες Ω, ναι. <laughs> Ω, ναι. Ω, ναι. Για, για να ξανάρθω πρέπει σε κάποια φάση να, να αποδεσμεύσεις θα σε αποδεσμεύσω, γιατί είναι όλοι οι που σε άκουν έτσι ζωντανά. Σε άκουγαν και τις άλλες τηλέφωνο και άλλο είναι το στούντιο. Ναι, σωστά. Και να κλείσουμε με ένα μήνυμα. Πάνω και να αυτοί είσαι... χάνουν το χαμόγελό σου. Εμένα με άκουν εδώ κάθε βράδυ και πέρναμε καλά, έχουμε ωραία παρέα. Πέρναν καλά, αλλά δεν ξέρουν. Εγώ πρώτη φορά το έχω ζήσει, είδα ότι είσαι Αρκετοί με ξέρουν, όχι όλοι. Α, Όχι όλοι. Δηλαδή, δηλαδή όσο όμως... βλέπουν από όλο τον κόσμο, μην μου πείτε ότι σε ξέρουν όλοι. Δεν τη... Με ξέρουν λειτουργικά, δεν με ξέρουν προσωπικά, αλλά το, το ευχάριστο εδώ είναι που είναι σπάνιο ότι έχουμε γίνει μια τεράστια παγκόσμια παρέα. Μου στέλνουν παρέε ολόκληρε 50-60 άτομα, φίλοι από το Σίτνεϊ, SMS, από τον Καναδά. Καλή ώρα και με τον Παπαδάκι που γνωριστήκαμε μέσω εσού κλπ. Δουλεύει το έργο πάντω, Νίκο, και θέλουμε καλό, να φύγει κοντά. Για να το πάω πιο κοντά παρακάτω. από 1,5 μέτρο. Έσαι στο 1,5 μέτρο. <laughs> μια χαρά. Λοιπόν, τίχο τίχο μου λένε να πηγαίνω. <laughs> λοιπόν, με μία λέξη, όχι για να μα τονώσει στο μα, βάζω και σε σχέση με του φίλου την αισιοδοξία, αλλά σε σχέση με τα σκυλιά απέναντι και όλο αυτό το πράγμα, δώσε μα ένα πλάνο τριετία-ετραετία. Με δύο-τρει λέξει, με τον τρόπο που εκφράζει, πώ τα βλέπει τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος σχέση με, μην πω τώρα, γιατί ξέρω ότι ανεβάεις και στα μπλόξου τις εκπομπέ και θέλω να με ναι, σωστά, σωστά. ναι, δεν έχει εμπιστοσύνη. Ο κόσμος είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή σε αυτούς τους οποίους. Ναι, πρέπει να ξέρετε όμως ο κόσμος ότι η πολιτική και η οικονομία είναι απλώς το επιφαινόμενο της στρατηγικής και της ενέργειας. Από τη στιγμή που έχει στρατηγική και ενέργεια, προχωράς. Άρα είναι μερικοί που απλώ κοιτάζουν τα πράγματα σαν ένα ποδήλατο. Και να πατά δεξιά ή αριστερά τα πεδάλια, αυτό έχει πως σημασία είναι ότι προχωρά. No. Εδώ προχωράμε. Άρα τρει λέξει θα πω: Η μία θα είναι ΑΟΣ, η δεύτερη θα είναι Αναβάθμιση και η άλλη θα είναι Ανάκαμψη. Είναι με τρία Α. Δεν σου βάζω 5 για να μου πουν κάτι. Όχι, και το κάνει 5 Α. Ναι, και σωστά. για να καλύψω και την ανάγκη ενό φίλου μου εδώ που με αγαπάει και με έχει πρίξει. Ποιο είναι αυτό, Ρε Νίκο, Νικό... Νίκο αυτό. Ναι. Το πρόγραμμα Ether, λέει στη Γαλλία. Eater. Δεν το ξέρω. ξέρω. Ether, δεν ξέρω τι είναι. Νίκο, δεν ξέρω. Είναι για... ακρόνημο? Ναι, Ether, Ιωταφ, Ε. Ναι, νόμο. ωραία, εντάξει. Τι αλλά... εννοεί, δεν ξέρω. Okay. Θα το κάνουμε στην επόμενη φορά. Δεν επόμενη, το έχω ξανακούσει, και... για να είμαι ειλικρινή, αυτό που μπορούσε να με έχει ενημερώσει ή να του απαντήσει. Ωραία. Θα... Την επόμενη φορά θα ξέρουμε και οι δύο. Θα το ψάξω και εγώ για να το χαρούμε. Λοιπόν. Αυτό που μπορώ να πω γιατί είναι εδώ και τα λέμε και το ακούει, είναι κοντά μας και είναι εδώ και θα βοηθήσει και σε άλλες όμορφες, ωραίε σκηνήσεις που θέλουμε να κάνουμε από κοινού... Και πράξεις. Και πράξεις κυρίως. Λοιπόν, χαιρετήσματα σε όλους όσους μας ακούνε από όλο τον πλανήτη, από την Αυστραλία και τον Καναδά μέχρι εδώ την Ευρώπη και την Κύπρο. α! Μία ερώτηση σουλα μόνο, Γιατί έχω ένα φανατικό φίλο από την Κύπρο, από το ναι, Παραλίμιο. Ε, να τη βρω ένα λεπτό. Από να το Παραλίμιο, είπε. Ναι, ναι. Ο okay. Κώστας, ο Κώστας Ωραία. Άρα είμαστε και συγχωριανοί. Ε, λοιπόν, Κώστα, Επιτόπου τώρα, μέσα σε 20 Δευτέρα, την ερώτηση. Γιατί έχει φύγει στο chat, να ρωτήσω τον Νίκο εδώ το ολιγερό να σου απαντήσει και να κλείσουμε. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά. Αν τα καταφέρει ο άνθρωπος. Δεν τον εβλέπω. Δεν πειράζει. Οκ, okay, το κάνουμε και την επόμενη φορά. Ναι, μην... ναι, ναι, ναι, ναι. Αν μην έχει παράπονος. Νίκος, το Σάββατο σας ενημερώνω 95%. Το 5% είναι τεχνικό ή πρακτικό. Ο Νίκος θα είναι στο Βασίλη το Μπαντίδη το βράδυ, στον Κώδικα Μυστηρίων. Ρωτάει αν έχει κάποια πληροφόρηση για την Κύπρο και πώς βλέπεις τα πράγματα εκεί όπως παίζει το παιχνίδι τώρα. Εσύ συμμε... Όχι, όχι, τα βλέπω πολύ καλά. Είπα για, ε, για τις έξι γεωτρήσεις που προγραμματίζονται από την Έννη και τον Τάρ, τις δύο που προγραμματίζονται από την Exxon Mobil και την Κατάρ και επιτέλους αρχίζει και η παραγωγική. Ναι. Η ιδέα είναι ότι ε, θα γίνει η γεωτρήση παραγωγής από την Nobel Shell έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία θα γίνει φυσικό. αποθηκευτική χωρί τον Ισημήριο. Όχι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Αυτό που λέω τώρα για την παραγωγική ναι. θα είναι κατευθείαν για να πάει στην Αίγυπτο. Εκεί θα γίνουν οι αποθήκε. Βεβαίω. Εκεί πέρα θα γίνουν, όχι οι αποθήκε, θα γίνει και η υγροποίηση. Ναι, αυτό εννοώ. Εγκαταστάσει, ναι, ναι. Ναι. ναι. Όχι, το παλεύουμε για να γίνουν οι εγκαταστάσει του τερματικού σταθμού και στην Κύπρο. Αλλά προς το παρόν αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι για το, για το κοίτασμα Αφροδίτη θα είναι. Για την Αίγετρο και γι' αυτό θα πάρει η Κύπρος 9,5 εννιά, δισεκατομμύρια. Άρα σε μια 25 ετία. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι τεράστια ε, ιδέα, όχι μόνο τεράστιο ποσό, γιατί είναι απλώ η αρχή. Άρα αν φανταστούμε τα άλλα κοιτάσματα με τέτοιες αξίες, ενώ είναι πολλά που είναι και διπλάσια, βλέπουμε ότι έχουμε μια αλλαγή φάση και πραγματικά θα το ζήσουμε στην Κύπρο και γι' αυτό... Και ο φίλος μας ε, δεν πρέπει να φοβάται για τις εξελίξεις, αντιθέτως είναι πολύ δομικές, επικοδομητικές ναι. και μπορεί να έχουμε πενταμερί για το Δεκέμβριο, αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα το σπουδαίο όσο αφορά το Κυπριακό για τις διαπραγματεύσεις ναι. πριν τον Απρίλιο, γιατί έχουμε εκλογέ στα κατεχόμενα. Σωστό. Άρα... Το βλέπουμε για πιο μετά. Κώστα μου κάτω ήταν ο λιγερός τώρα ήρθε από την Κύπρο. Είναι, μας θυμίζεται ο Κώστας από το παραλίμνιο ότι είναι το χωριό του Τάσου Ισαά και του Σολωμού Σολωμού και του υποστρατήγου Τάσου Μαρκού. Σωστά. Λοιπόν. Και για να το χαρί ε, μέκαναν και επίτιμο δημότη. Παραλίμνιο. Ναι. Ωραία. Εγώ σου υπόσχομαι ότι θα τελείες. κατέβω και όποτε κατέβει και μπορώ και εγώ θα έρθουμε μαραία κάτω και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Ο Νίκος ανήκει στην παρέα του Αλμπεντό. Το έχει πει μόνο του, δεν το Για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλου που είναι μέσα, Ανίκο που ήσουν εδώ. Εγώ και, είμαι δίπλα, όχι μέσα. Είμαι και το ξέρω και μόνο που μου είπε OK για αυτό που θέλω να κάνω και μου λε. Από μένα, ελευκό, τακτοποίησε τα ωραία. υπόλοιπα. Ε, το έχω πιάσει το θέμα όλο. Λοιπόν, να είστε κοντά στον Αλμπέντο, θα γίνουν ωραία πράγματα. Κλείνει η χρονιά σιγά-σιγά. Μία τελευταία λέξη για όλους. Όποια θες, πώς θα κλείσουμε από σένα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τέλος. Λοιπόν και να μην ξεχνιόμαστε αφού πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη γαλήνη σε όλους. Η εκπομπή η συγκεκριμένη και κάποιες άλλες μετά από 5-6 λεπτά θα παίχνουν σε επανάληψη. Και να είμαστε εδώ αύριο κάτι 7 να ξεκινήσουμε την πέμπτη μας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι.